Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο NARTFM, στους 90,6, είναι η εκπομπή ΑΕ και θα θέλαμε να πούμε ότι είναι διαφορετικά, αλλά είναι η γερμανικός δάκτυλος, αυτό λέω εγώ. Mm -hmm. Λοιπόν, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα, ε, σε μια προσπάθεια έτσι να σας χαιρετήσουμε σήμερα λίγο διαφορετικά, να σας βάλουμε στο κλίμα των ημερών. Ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνε. οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις στην έρημον πόλην με τα κατάκλυστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πολεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι τη τελική νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Λοιπόν, καλό μέρη πάλι. Καλώ <laughs> θα δεχτούμε καλώς... την κυρία Μέρκελ. Ναι, καλώς θα δεχτήκαμε. Έρχεται, έρχεται και όπου να είναι θα γίνουν και οι επίσημε ανακοινώσει. Εμεί το μάθημα από το εξωτερικό ότι έρχεται. Όπω πάντα είπαμε, τι ειδήσει πλέον Νομίζω θα τις μαθαίνουμε το, από τα ξένα πρακτορία. Το, και το Λαμπρακιστάν το ανακοίνωσε. Ε, ναι, αφού πρώτα θέλω να πω, το Reuters αν δεν κάνω λάθο, το έβγαλε πρώτα την είδηση. Ναι. Ε, πάντως ξένα πρακτορία έβγαλαν την είδηση και την πήραμε εμεί στη συνέχεια. Στο πλατώ αυτέ τι επισκέψει λέγαμε εφοδία. Για να δούμε, ρε παιδί μου, αν οι στρατιώτε κάνουν ε, καλά ε, τη δουλειά του. Ξεκινάμε την κουλτούρα, είναι σε ετοιμότητα κτλ. Και φαίνεται ότι πιάστηκε με τα παντελόνια κάτω και ο κύριο Πρωθυπουργός Ο οποίος τρέχει έντρομος να κάνει δηλώσεις Τη στιγμή που σχεδίαζε ταξίδι για το International Herald Tribune. ναι, Tribune ναι. ότι είναι πολύ σπουδαία η εκτελώση αυτή ε, Έχει πολύ μεγάλη σημασία για, την, για τα ελληνικά πράγματα Λοιπόν και το πιάσαμε με τα παντελόνια κάτω Και οπότε τώρα προσπαθεί να φορέσει τη στολή Εγώ θαυμάζω θα την, την τόλμη Μαύρη κάτι... Α, Διακριτικά με κάτι έτσι Φίλια. που μοιάζανε με, με κεραυνού ναι. στο πέτο για να μπορέσει να υποδεχτεί την αρχηγό του. Ο κύριος Σόιμπλε σήμερα στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος μας χαρακτήρισε μοναδική περίπτωση. Ε, η, ε, αν θυμάμαι καλά νομίζω ο θείος του ε, τρίτης, τρίτος ή ε, στ, κάτσε, συγγνώμη, όχι δεύτερος στην ιεραρχία τον, α, του ναζιστικού καθεστώτο, ε, χαρακτήρισε μοναδική περίπτωση όσους ε, πήγαν να εξοντώσουν. Είχαν χαρακτήρισει μοναδική περίπτωση τους Εβραίου, καθάρισαν κάμια πέντε εκατομμύρια από αυτού, δεν ξέρω πόσου. Μετά χαρακτήρισαν μοναδική περίπτωση τους του Γίφτου, του εξόδουσαν σε πανευρωπαϊκό πίπεδο, του Σλάβου αντίστοιχα και όλα αυτά τα πράγματα. Εμεί έχουμε το πρώτο όμω, την Πρωτοκαθεδρία, mm -hmm. αν και μα αγαπούσαν ιδιαίτεροι, ξέρετε εγώ στην ελληνική ταινία δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει εκεί πέρα, ήθαν σαν φίλοι μα οι Γερμανοί. Γιατί είναι λάτι του ελληνικού πολιτισμού. Των αρχαίων Ελλήνων, όχι φίλοι των νεότερων, γιατί έχουν άλλοι αναπτύξεις. Και μετά ακούγονταν πολλοί βόλα. Λοιπόν, που εκτελούσαν του <laughs> πατριώτε. Λοιπόν, ο ελληνικό λαό πλήρωσε ε, τρομακτικό τίμημα τότε. Ε, ε, είναι ο πρώτο λαό στην Ευρώπη σε θύματα αναλογικά με τον πληθυσμό σε όλες κατεχόμενες χώρες της Ευρώπης. Το ξεπερνάει αν θέλω από την άποψη των θυμάτων η Ένωση, αλλά η σοβιετικένος δεν είχε όλη την πυρήτη, δεν ήταν κατεχόμενη χώρα με την έννοια... Μιλάμε και για άλλο μέγεθος ό,τι αφορά πληθυσμό της ΣΑ. Όχι, πάντα μιλάμε για τα ποσοστά θυμάτων στον πληθυσμό. Και έρχεται η κυρία Μέρκελ να μας πει ας πούμε, ότι θα πρέπει να συντηρήσουμε δεν ξέρω αν προσεκτικά σήμερα επειδή ε, έστρελα και το και το άνθρωπο στο χωνί για την Κυριακή μου κάνει εντύπωση το εξή. δεν το είχα προσέξει στην αρχή στο προσχέδιο του προπρολογισμού στο αρχικό γράμμα που έχει υπογράφει ο κύριος Τουρνάρας mm -hmm. λέει σε μια στιγμή αναγνωρίζουμε λέει. Γνωρίζουμε, λέει, τις θυσίε που έχει καταβάλει ο ελληνικός λαός δηλαδή, Δάκρυσα, μου ήρθε το διάβασα αυτό και λίγο πιο κάτω λέει επιτέλου λέει να μπούμε στον ενάρετο κύκλο ενάρετο κύκλο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ναι. Ο ενάρετο κύκλο, όσο και να ψάξα το μυαλό Αυτή... μου, και έχω μια καλή ιδέα. Αυτή... Αυτή τη συγκεκριμένη λέξη. Ενάρετο να κύκλο, ναι, ναι. ναι. Έψαξα λοιπόν στο μυαλό μου Εγώ έχω, το μυαλό μου είναι οι γνώσει που, okay. που έχω, αυτέ οι λίγε που έχω, τι έχω τατοποιημένε με κουτάκια. Ναι. Δηλαδή. Α πούμε, ναι. εύκολα βρίσκει. Σαν να πα στο ίντεξ. Τι που πω. Ναι. Κατευθείαν. Ναι. Λοιπόν, ε, το βρήκα τελικά mm -hmm, που ναι. το είχα ακούσει ναι. και που το είχα διαβάσει. Ναι. Ε, δεν είναι στον τομέα τη οικονομία, ούτε στην τομέα τη πολιτική, είναι στον τομέα τη θεολογία. Mm. Ο ενάρητο κύκλος είναι από τη θεοσοφία του Θωμάτιου Ακινάτη. Ένα τσαρλατάνο, ο οποίο έγινε ε, άγιο από, από τον παπισμό μόνο και μόνο γιατί υποστήριζε τον ενάρετο κύκλο της δουλείας. Μάλιστα. Όσο πιο δουλοπρεπής και δούλος είσαι, τόσο, τόσο ναι. πιο ενάρετος γίνεσαι. Απέναντι στη θεοσοφία του Ακινάτη και αυτό και έγινε Λοιπόν, ε, αυτή την θεοσοφία ακούσαμε και από τον κύριο Σόιμπλε, επαλληλημένα. Το ενάρετο, mm -hmm. έτσι να ακολουθήσουμε τον ενάρετο δρόμο έλεγε ναι, ο κύριος. Ναι. Ο κύριος του Νάρας, λοιπόν το πήρε αυτό και καθότι δεν νομίζω ότι έχει τα προσόντα να το πάει τόσο βαθιά το θέμα. Το άκουσε από τον κύριο Σέμπλε και σου Παπαγαλιστή ναι. από, από το, μέγα διδάσκαλο, ναι. το, το ναι. μέγα διδάσκαλο εκ Γερμανίας. Και υπογραμμίζω το μη και το δελτά. Μέγα διδάσκαλο εκ Γερμανίας το άκουσε και παπαγαλιστή το έγραψε ε, στο, στην επιφυλίδα ναι. που συνοδεύει το προσχέδιο. Για να καταλάβουμε που έχουμε πέσει και τι έχουμε πάθει. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια νέα εκδοχή νεοφιλελευθερισμού. Ο νεοφιλεθερισμός είναι στην πραγματικότητα η λατρεία των ασίδωτων αγορών και του ιδιωτικού πλουτισμού. Ε, σήμερα ζούμε με έναν ιδιότυπο νεοφιλελευθερισμό. Πιο χειρότερη εκδοχή. Γιατί συνδυάζει την ασίδωσία των αγορών και του ιδιωτικού πλουτισμού με την αντιδραστική θεολογία. Τύπου το Θωματό Ακινάτη. Mm -hmm. Έτσι Γι' αυτό άλλωστε και όλη αυτή η θεοσοφία και πριν πάμε στο, ε, στο τηλέφωνο που έχουμε ένα ε, πολύ σημαντικό θέμα να το δούμε και πολύ σχετικό είναι, ναι, όσα λέμε τώρα έχει δηλαδή, σημασία και... γιατί αυτή η συγκεκριμένη θεοσοφία του Θεωμένου του Ακινάτη δικαιολόγησε ε, τα βασενιστήρια μέχρι θανάτου mm -hmm. το κάψιμο στην πυρά, mm -hmm. τη δολοφονία τη μαζική σφαγή το δηλητήριο Όλα αυτά τα εξέχοντα εργαλεία πίστης που ανέδειξε ο καθολικισμός και ο παπαισιμός, ειδικά στη σκεφτική αντιμεταρρήψη και μετά. Όλα αυτά. Αυτό το μείγμα νέου σύγχρονου νεοφιλεθερισμού, αυτό το περίεργο θεολογικό μείγμα νεοφιλεθερισμού, το φέρνουν σήμερα και το επιβάλλουν στον κόσμο. Γι' αυτό και σου λένε εντάξει θυσίες. Θυσίες είναι αυτό που πρέπει να υποστεί ο κοινό άνθρωπο για να μπει στον ενάρετο κύκλο. Ο καλό άνθρωπο και χριστιανό. Ο καλό ναι. χριστιανό πρέπει να ακολουθήσει ε, μην τον δρόμο. Εμείς με τη λέξη χριστιανό. Ε, σύμφωνα εννοώ με αυτού που χρησιμοποιούν. Ναι, όχι, ναι, όχι, τη χρησιμοποιούν, όχι με την πραγματική τη έννοια. Δηλαδή Γιατί, νομίζω κατανοητό στον αυτό. Στον Παππισμό mm. υπάρχουν άγιοι τύπου οθωμάκι, Νάτι. Στην ε, Ανατολική στη... Εκκλησία, Άκριβος, πάντα... ε, που δεν θέλουμε να συγχωρήσουμε τίποτα από τον τρόπο που και κάποιου α έτσι είναι, γιατί δε, δεν τα βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι. Είναι πάντα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Ε, Κοίταξε να δεις τώρα. Σήμερα το πρωί με πήρανε τηλέφωνο. Είναι πολύ σχετικό με αυτά που λέμε. Όπως και με τον ερχομό τη κυρίας Μέρκελ. Όπως και με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που διαβάσαμε. Με το πλεόνασμα που θα έχουμε. Θα δείξουμε λοιπόν τώρα ζωντανά εδώ την πώς, πραγματικότητα. Πώ φτιάχνετε το πλεόνασμα. Έτσι, mm -hmm. Πώς πρόκειται ο κύριος Βενιζέλος, η παρέα του και όλοι σχετικοί, ο κύριος Σαμαρά να παρουσιάσουν πλέον ας μας την κυρία Μέλκα, στραγγαλίζοντας τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα εργαζόμενο, τον εργαζόμενο έτσι. Λοιπόν, ε, στο Λουτράκι αυτή την ώρα, με τον Λουτράκι θα συνδεθούμε. Έχουμε τη φίλη μας την Έλενα στο τηλέφωνο. Έλενα, καλό μεσημέρι. <ΣΣΣΣ> Η Έλυνα, να πω εγώ μέχρι να στο το τηλέφωνο γιατί το ζει δύσκολε στιγμέ αυτή την ώρα. Η Έλληνα είναι στο Λουτράκι. Τώρα και σε και αφε... έχει ναι. δεχτεί μια επίθεση Είμα από το αέρα. πρωί, έτσι τη λέω εγώ, ε... από προμηθευτέ, οι οποίοι πάνε και τη έχουν κάνει κατάσχεση στο... στο φαρμακείο τη. Είναι η γνωστή ιστορία, το δημόσιο μου χρωστάει κάτι ευρώ, δεκάδες χιλιάδες ευρώ, και εγώ δεν μπορώ να αποπληρώσω τα χρέου μου. Τους και έρχονται προ... του προμηθευτέ. Και έρχονται αυτοί. Ω κύριε να το βάλω και, με, και μου Οπότε διαλύουν του κόπου μια ζωή. Απέναντι σε δύο συμπληγάδες. Στην αναλογισία του δημοσίου και στην αναλογισία των προμηθευτών. Ναι, ναι. Όχι, είναι αυτή η συνεννόηση που έταξε ο κύριο Λικουρέτζο ότι θα με του προμηθευτέ και τι τράπεζε να έρθουν σε ένα συμβιβασμό. Ξέρει να ε, μπράβο ε, ε. με του φαρμακοποιού. Αυτό είναι αυτό βλέπουμε τώρα. Μαργαρίτα, ε, η Μαργαρίτα δεν είναι εδώ να βγάλει. Έλενα! Έλα, παιδί μου. Έλενα, κα... καλό μεσημέρι. <laughs> Δεν νομίζω ότι θα είναι καλό. Το, το, το ξέρω. Το ξέρω. Ευτός, α, αν αυτή η κίνηση του, το, της κατάσκευσης μπορέσει να γίνει καλό για τους υπόλοιπου φαρμακοποιούς. Για πες, πες μας λίγο, Έλενα, εγώ έτσι προϊδέασα λίγο εδώ τους ε, ακροατές μας. Ε, πώς έγιναν τα πράγματα? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ και δύο χρόνια, δυόμιση, το φαρμακεστικό επάγγελμα έχει δεχθεί μια τεράστια επίθεση. Και λάσπη και επίθεση. Η επίθεση ήταν από, τη... από το κράτος που κατέβασε τις τιμές εν μία νυχτή και όλο το πρόβλημα μας υποτιμήθηκε. Αρχίσαμε να το πουλάμε στη Χονδρική. Ε, τα... Ε, τα ταμεία, τα ασφαλιστικά, σταμάτησαν να πληρώνουν. Οι οφειλές του 10 και του 11 έχουν παγώσει. Το ΕΟΠΗ δεν, ε, δεν κρατάει τη... τη σύμβασή του. Δεν πληρώνει σε 40 μέρες. Η φαρμακοπή ήταν σε ένα μήνα αναστολή. Η φαρμακευτική... Ο Φαρμακευτικός ε, Σύλλογος Κορινθίας ένα μήνα σε αναστολή και πήρα απόφαση και με δική μου πρωτοβουλία να να δώσουμε να χορηγήσουμε φάρμακα στους ασφαλικούς για να μην φέρουμε τη μία κοινωνική τάξη ενάντια στην άλλη. Για να μην, φέρουμε, να μην εξωθήσουμε τους ασθενείς. Για να στηρίξουμε αυτό το κράτος που μας πατάει σε εκείνη τη συνέλευση που ντρέπομαι τώρα πραγματικά. Πήρα τη, είχα τη, τη, τη θέση ότι ναι, να ξαναχορηγήσουμε φάρμακα στο, στο κατεστραμένο ΕΟΠΗ. Είχε πει ο Λικουρέτζο τότε. Δεν όσοι... πρέπει να ντρέπεσαι, αυτό είναι η ανθρωπιά σου, Έλενα. Κάτσε. Το καταλαβαίνω πώ το εννοεί, αλλά. Ναι, ναι, ναι. Είναι το μεγάλο οι άλλοι συνάδελφοι, όταν πηγαίνουν στην ίδια θέση, θα μου πούνε ότι εσύ είπε να ξαναχωριγήσει φάρμακα στο νεοπί. Γι' αυτό ντρέπομαι. Δεν ντρέπομαι για, ε, για την ανθρωπιά μου, ντρέπομαι για, τη, για την απανθρωπιά του. Και έρχεται ο συνεταιρισμό, ο δικό μα συνεταιρισμό, uh -huh. ο, ο συνεταιρισμό που φτιάξαμε εμεί. Και λειτουργεί χειρότερα από ιδιωτική αποθήκη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αυτή τη στιγμή την κατάσχεση την, την κάνει. κάνει ο συνεταιρισμό μα. Ο συνεταιρισμό Κορινδία. Ο, ο συνεταιρισμό την κάνει την κατάσχεση. Ναι, ο συνεταιρισμό Κορινδία, αυτό είναι το έστω. Ε. Κλείνει ένα φαρμακείο που ξέρει ότι θα πάρει ό,τι πάρει σήμερα και ότι αύριο δεν θα λειτουργήσει. Το ξέρει. Ότι εγώ δεν θα ξαναλ... Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Δεν μπορώ να αγοράσω. Γιατί αν μπορούσα να αγοράσω θα του είχα δώσει και κάποια χρήματα. Με ποιο σκεπτικό την κάνει αυτή την κίνηση, Τι Θέλω τίποτα. να πω. Αποφ... Επειδή είναι πολύ μακροχρόνια η οφειλή, όντω. Και επειδή έπεσα σε αδυναμία από το τέλο του 2011, από τη δική του κατάσχεση που μου κάνανε στον ΕΟΠΗ, Ο ΕΟΠΗ δεν πλήρωσε τίποτα. Πληρώνει ένα. Εγώ δεν έχω πια τίποτα, δεν έχω μετρητά, δεν έχω τίποτα. Τώρα με κλείνει. Αποφάσισα να με κλείσει. Mm. Αυτό έκανε. Για 40.000 ευρώ. Α... Τη στιγμή που μα χρωστάνε εκατομμύρια. Αυτή είναι η οφειλή, δηλαδή, για την να. οποία πήρε την απόφαση. Ε, Άς, ε, θα πάρει 40.000 ευρώ και θα είναι ευχαριστημένο τώρα θα, έχει κάνει, θα είναι ήσυχο με τη συνείδησή του αυτή που εμείς εκλέξαμε και βγάλαμε γιατί το έσχος είναι και του συνεταιρισμού δεν είναι μόνο του κράτους αυτή τη στιγμή οι συνεταιρισμοί έχουν οι ίδιοι από την αλυσίδα που δεν λειτουργεί η αλυσίδα του φαρμάκου πια έχει γίνει ε, λαιμοδέτηση το λαιμό όλων όταν ε, η, όταν, ε, η οι βιομηχανίε δεν δίνουν καμία πίστοση και όταν οι αποθήκες δεν μπορούν να δώσουν καμία πίστοση το φαρμακείο πώς να λειτουργήσει με πίστοση προς το κράτος αυτό το χρεοκοπημένο κράτος το μόνο που πιστώνει αυτή τη στιγμή είναι ο φαρμακοποιός ο φαρμακοποιός το τελευταίο επάγγελμα που πιστώνει αυτό το χρεοκοπημένο κράτος και αυτό από την υπευθυνότητα του φαρμακοποιού και, όχι, και, και από την ευαισθησία του ε, Ελένα, υπάρχει στήριξη ε, από τους υπόλοιπους φαρμακοποιούς. Ε, σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε από κοινού αυτό το ζήτημα. Ε, Διότι έτσι, σήμερα χτυπήσανε είναι... τη δική σου πόρτα. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή ένα μεμονωμένο θέμα. Δεν είναι ένας κακός επαγγελματίας που δεν έκανε καλά τη δουλειά του και έχει βγει μια εντολή κατάσχεσης. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα κυρίω φαρμακοποιούς. Αν, αν μπείτε στο site του Πανελλήνιου, που έκανε τις ε, τελευταίες διαβουλέψεις με το Λικουρέτζο, ε, δόθηκε ε, υπόσχεση ότι θα βγούμε και από τον Τιρεσία όσοι mm. είχαμε μπει λόγω των καθυστερήσεων του ΕΟΠΗ. Ε, Δε και έτσι πάνε το Συνδεσμό να, να κάνει σήμερα. Πριν ακόμα δοθεί η δόση της, του Οκτωβρίου, πριν να δούμε αν όλα αυτά που είχαν υποσχεθεί θα μα τα κάνουν. Άρα σα βγάζουν, όπω είπε τώρα και ο Δημήτρη, σχολεία σε πολύ εύστοχα. Δεν σα είχαν πει πώ σα βγάλουν τον Τηρεσία. Δεν σα βγάζουν. Μπορεί να βγει και οριζόντια από τον Τηρεσία, ε, δεν είναι θέμα. Ε, Μπορεί να βγει και τελείω από τη ζωή, όπω σα είπα. Ακριβώ, το... ναι. Άμα, άμα ελαττωθούμε και μερικοί από εδώ πέρα, καλό θα του κάνουμε. Περισσεύουν για, κατά αυτού, περισσεύουμε, είμαστε πολλοί. Έχει δίκιο ο Δημήτρη. Έχει δίκιο. Και ίσω είχε δίκιο και ο Άγγελο Σχευκαρά που φώναζε στη συνέλευση. Μέλο του επάμεινε και ο, ο Άγγελο που έλεγε Μην του εμπιστεύεστε. Ε, ακούω κόσμο εκεί μαζεμένο Έλληνα Έχουν έρθει, έχει έρθει κόσμος και, και πολίτες Β, του βλέπεις, Ναι, του αυτό θέλω να πω Στην τοπική κοινωνία πώς αντιδράει η τοπική κοινωνία βλέποντα, αυτό Γιατί θέλω να πω, ο κόσμος δεν ξέρει ότι εσείς είσαι πολλά χρόνια Και αγαπητό μέλος της ε, κοινωνία στο Λωτράκη Γιατί είσαι πάρα πολλά χρόνια φαρμακοποιός, έτσι Και λέω, ε, ε, είσαι ε, ε, αναπόσπαστο κομμάτι ε, εκεί της κοινωνία. Δεν μπορώ να πω ότι ο κόσμος με α δεν μπορώ να πω. Και με στηρίζει και, ε, και φώναξε. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα κάνουν τη δουλειά τους, η αλήθεια είναι. Εδώ μέσα. Τι να τους κάνεις. Δεν δε μπορεί να γίνει και ήρωα μόνος σου. Αν χάσει δηλαδή η Αθηνά τη δουλειά της, εντάξει. Αν τη χάσω εγώ. Ε, σε αυτές τι περιπτώσει πάντως, νομίζω, ε, με μονωμένα δεν πρέπει να είναι κανείς. Μόνος του κανείς, έτσι. Ε, μόνο, νομμένα, δεν να είναι κανείς. μόνο συλλογικά με μπορούμε να, να αντιμετωπίσουμε. Μπροστά, Αυτό να είναι η Μην... μόνο μόνο αν είμαστε πάρα πολλοί και αν νιώσουμε ότι όντως είναι άδικο Λοιπόν, εγώ ελπίζω ότι αυτό το μήνυμα να το έχει και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, παιδιά μου, κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση Ο, ε... ο Φαρμακευτικός ε... Σύλλογος Κορινθίας σου, σου είπα και με δική μου εισήγηση πήρε υπέροχη να, αναστο... να δοθούν φάρμακα στους ασφαλισμένους να δοθούν φάρμακα στους ασφαλισμένους για να δοθεί ο χρόνος σε αυτή τη... Σε αυτή τη, τη δοσίλογη κυβέρνηση Ναι, να... όχι να τιμωρήσετε γι' αυτό όμως έτσι, Να δοθούν φάρμακα αλλά Όχι να τιμωρήσετε γι' αυτό Αυτό είναι το θέμα μας εδώ πέρα Γιατί λειτούργησε σε ένα σας τελικά αυτή η απόφαση Μάλλον λοιπόν. ε, Ελένα, ε, σε ευχαριστούμε Καλή δύναμη, καλό αγώνα Ευχαριστώ πολύ έτσι, ευχαριστώ. Και η συνέχεια Θα είναι δυνατή έτσι Δεν το βάζουμε λοιπόν. κάτω. Θα πέφτει και ο Σαντόμινο. Σε, σαν σε θέλουμε μαζί μας στην υποδοχή της Μέρκελ. <laughs> Ευχαριστώ. Να, να είσαι καλά, θα τα πούμε. Καλή okay. δύναμη. Λοιπόν, έχουν γίνει τα πάντα. <laughs> ε, κοίταξε, ε, τώρα Γίνεται. πληρώνουν πάρα πολλά πράγματα. και σκεφτεί πίσω, ποιου ανεχτήκαμε σε ηγεσίε συνδικάτων, ποιου ανεχτήκαμε σε ηγεσίε mm. συνεταιρισμών και όλου mm. αυτού με πώ έχουν αυτοί δικτυωθεί με το κράτο, με τι φαρμακευτικέ εταιρείε, σε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά μην νομίζω ότι είναι καλύτερα στου άλλου κλάδου των ελευθερών επαγγελματιών. Κάπω πρέπει πάντω να αντιδράσουν. Εγώ είχα δεν ανήκω στον χώρο, αλλά είχα την εντυπωσία παιδί μου, γιατί υπάρχουν οι σύλλογοι, αλλά γιατί να μην υπάρξει μια άλλη ένωση, μια επιτροπή αγώνα, πραγματικά, πραγματικού αγώνα, των φαρμακοποιών, που θα στραφεί έναν αδεστ και υπάρχουν και νομικέ ενέργειε και πολιτικέ ενέργειες που μπορεί να κάνει απευθεία στο κράτο. Και να του κάνει με πολύ μεγάλη ζημιά. Να το εξαναγκάσεις δηλαδή να πεθύνει. Και να μην είσαι όμοιρο στα, στα, στα χέρια τη οποιαδήποτε τη γαλλική ηγεσία που διαπραγματεύεται για την πάθη τη. Και όχι για τα μέλη τη. Και δεν έχουν πλέον νόημα αυτού του είδου οι δράσει. Το κλείνω τα, τα φαρμακεία, διχορηγώ φάρμακα που βλέπουμε Μας τα αποτελέσματα. Αυτό, έχει... αυτό θέλει και το κράτο. Να καταρρεύσει λοιπόν, ολόκληρο το σύστημα. Μα συστηματικά αυτό γίνεται. Να εξωθήσει τα πράγματα στα άκρα ώστε να καταρρεύσουν mm -hmm. τα πάντα. Δεν του ενδιαφέρει να συντηρηθεί τίποτα. Αυτέ ήταν τακτικές του προηγούμενου αιώνα, όπω λέει και ο Μπαρόζο. Mm -hmm. Λοιπόν, του προηγούμενου αιώνα, τότε που υπήρχε ένωμη τάξη και που πίστευε ο εργαζόμενο ή ο καθένα του ότι αξιοποιώντα την πίεση που μπορούσε να ασκήσει στην κυβέρνηση θα μπορούσε να πετύχει κάτι. Όταν όμω έχει καθεστώ κατοχή και μάλιστα κατοχή. Ε, αυτεσκευτικής ε, αντιμεταρρύθμισης όπως λέγαμε προηγουμένως <laughs> έτσι, λοιπόν ε, πραγματικά δε, δε, αλλιώς το λείμεις τότε λύθηκε με πολέμους των χωρικών ε, τώρα πάμε σε άλλους τώρα είμαστε... άλλους με κοινωνικούς <μ. πολέμους πάλι ε, απάντηση στο δικό τους οικονομικό πόλεμο εξόντωση που γίνεται για τον ενάντη στο δόκιο λαό Λοιπόν, ε, να πω, γιατί μπήκαμε κάπως έτσι δυναμικά με Μέρκελ και όλα τα σχετικά, ότι θα έχετε και σήμερα τη δυνατότητα κάποιοι από εσά να επικοινωνήσετε ζωντανά μαζί μας, να βγείτε στην εκπομπή ε, μετά τις δύο. Το έχουμε υποσχεθεί. Γι' αυτό να σας δώσω το τηλέφωνο, γιατί έχω ξεχάσει να το αναφέρω. Είναι Είναι το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο θα... Ε, πάρετε τηλέφωνο, θα πείτε τα στοιχεία σας, θα δώσετε το τηλεφωνό σας, ώστε να μπορούμε να σας καλέσουμε ε, μετά τις 2 το μεσημέρι. 9407000. Και για όλους τους υπόλοιπες ισχύει βέβαια το email της εκπομπής εκπομπή αε, παπάκι, gmail.com ε, Και θα να πάρουμε μια, μια ανάσα για να γυρίσουμε γιατί πρέπει να πούμε... Και σήμερα κάποια πράγματα για τη συλλογική αγωγή, mm -hmm. γιατί έχουμε αρκετά ερώτηματα να διευκρινίσουμε και να μπούμε και στα υπόλοιπα θέματα που έχουμε. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ, εδώ στις 2.30 μαζί σας, ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα στα μικρόφωνα. Ε, να, κάνω κάποιες, να κάνουμε έτσι λίγο κάποιες διευκρινήσει ε, σχετικά με τη συλλογική αγωγή για την ε, ε, καθαριστικά τη εφορία. Ε, επαναλαμβάνουμε ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις λεπτομέρειες που θέλετε να βρείτε υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της εκπομπής, εκπομπή αε.gr, μπορείτε να τα δείτε εκεί και να τα κατεβάσετε. Ε, υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες ακόμα και που θα αποστείλετε αυτές τις, ε, αυτά τα τα δικαιολογητικά που θα ε, πρέπει να προσκομίσετε και πώ. Και επίση και στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ είναι Σε αυτέ τι δύο λοιπόν τι ιστοσελίδε μπορείτε να βρείτε όλε ε, τα δικαιολογητικά που χρειάζεται και τι απαντήσει, τι απορίε σα. Ε, αναφέρω... Δεν είναι και τρομερά. Όχι, έχουμε πει ότι είναι πολύ λίγα. Έτσι, ναι, είναι, χαρδιά, το... είναι το καθαριστικό, μια φωτοτυπία του καθαριστικού χωρί κανένα είδου επικύρωση οτιδήποτε. μια εξουσιοδότηση. Και, και μια εξουσιοδότηση η οποία υπάρχει στο πρώτο υποστάσιο. Site. γιατί υπάρχει το, το κειμένα νομίζω, το νομίζω να ότι προσθέθηκε για ακόμα καλύτερη και οικογε, την οικογενειακή κατάσταση ένα χαρτί ναι. και ναι, αυτό που λέγαμε στην συνέβη είναι να ανεργοσει οτιδήποτε mm. και ε, με, την, με το γνήσιο τη υπογραφή ναι, ναι, ναι. για την, για την ναι, ναι. υπεύθυνη δήλωση και επαναλαμβάνω ότι για τα έξοδα είναι 5 ευρώ ε, επειδή πολλοί το ίσως δεν το έχετε αντιληφθεί σα φαίνεται περίεργο αλλά είναι 5 ευρώ Έτσι, δεν είναι κάτι άλλο Λοιπόν, να πώς αυτό, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, ότι την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μονόπολη Καφέ ευκαλύπτουν 53 στον Άγιο Ιερό Θεο, στο Περιστέρι, μου λένε απέναντι από το κολυμπητήριο στο μήνυμα που έχουν στείλει εδώ οι υπεύθυνοι, θα γίνει συνάντηση ε, όλων όσων θέλουν να ενημερωθούν για την προσφυγή κατά τον εκαθαριστικό. Έτσι. Οπότε είναι μια ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν ήταν στο Κύβε Περιστηρίου σε κάποια yeah. άλλη εκδήλωση, γιατί έχεις εκδήλωση και με αυτό το θέμα και αύριο στο Γαλάτσι. Αύριο είναι στις 6 ώρα στην πλατεία Αγίου Ανδρέα που είναι λαμπρινή στην ουσία, α, στο Γαλάτσι. Στις 6 ώρα θα είναι εκεί η εκδήλωση όπου θα, είναι, ε, θα είμαι εγώ, θα είναι ο Μαρίς Μαρινάκο και εκ των δικηγόρων του ΕΠΑΜ που θα γίνει συζήτηση και για αυτό το θέμα, mm -hmm. πέρα από όλα τα άλλα. Mm -hmm. Που θα, που θα συζητήσουμε επιπλέον να πούμε ότι την Κυριακή 12 με 2 θα υπάρξει μια έκτακτη εκπομπή ΑΕ με, έτσι, με, μια, με ένα ιστορικό θέμα αναφερόμενη κυρίως στην πολυφιλολογία πριν Δημοκρατίας Βαϊμάρις Ποιο επίκαιρο από ποτέ, ούτε να τα ξέραμε Ναι όχι, αν διαβάζεις το βήμα δεν ασχολείται μονίμως Ναι, α, α, τέλος πάντων Αλλά, αλλά εμείς το κάνουμε για να υποδέχουμε την κυρία Μέρκελ. Ναι, Μία από τις Λες και το ξέραμε. Ναι. Λοιπόν, και, το... και φυσικά το βράδυ mm -hmm. στι 7 η ώρα στο Νέο Ηράκλειο, αλλά δεν θυμάμαι τώρα που. Στο το... αφιδίατο θα... του ΙΣΑΠ. Εντάξει, θα το δούμε και συνήθω θα το ξαναπούμε μέχρι το τέλο εκπομπή για να είμαστε σίγουροι και για την ώρα και για τα πάντα. Ε, θέλω να πάμε σε κάτι που έχει πέσει στο τραπέζι. Εδώ λοιπόν και αφορά το χρέο. Και επειδή τώρα σε έχουμε εδώ, θα μα mm. τα πει ώρα μα. Από ό,τι φαίνεται ο κύριο Τράγκη έδωσε ένα μικρό χασπουκάκι στον κύριο Σαμαρά, λέγοντά το επιμήκυνση τέλο. Δηλαδή. Ξέχασέ το αυτό, το, την καραμέλα της επιμήκυνσης. Mm -hmm. ε, διαβάζω λοιπόν ότι όταν ο κ. και βγαίνει ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζα, έτσι, όταν βγαίνει και λέει ότι ε, δεν εξετάζουμε την επιμήκυνση, σημαίνει ότι εξετάζουμε την αναδιάρθρωση του χρέους. Mm -hmm. Εγώ δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή λάθος ή όντως, αλλά yeah. πρέπει να το δούμε γιατί αρκετά παίζει αυτό. Και θέλω να μου πει, εάν γίνει τώρα αναδιάρθρωση του χρέους, τι, τι, τι σημαίνει αυτό θα πρέπει να δούμε ορισμένα πράγματα σχετικά με το χρέος ναι. δηλαδή. δηλαδή αυτή τη στιγμή το δημόσιο χρέος ε, εκτιμάται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό mm -hmm. ότι θα είναι στο τέλος του 2012 343 δισεκατομμύρια Ναι. από αυτά τα 343 δισεκατομμύρια 56 ή 57 δισεκατομμύρια ε, είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Τράπεζας μάλιστα και άλλα 96 δισεκατομμυρία είναι ε, τα νέα ομόλογα. Το, αυτό που επήλθε ως παράγωγο του PSI. Mm -hmm. Έτσι, 96 ε, και 57 ε, μιλάμε για 143. 140... Ε, ναι. Κάπο ε, Λοιπόν, το υπόλοιπο κομμάτι του χρέους mm -hmm είναι δάνεια τα δάνεια των μηχανισμών Ναι Και εδώ μπαίνει το ζήτημα Πού θα πάει η αναδιάθρωση να γίνει Ποιο μέρος τα αφορά δηλαδή ναι. Εάν είναι ε, αν ακολουθήσουμε πιστά αυτό που προτείνει το ΔΕΝΤΑΒ αφορά τα 57 δις Μάλιστα Γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να γίνει η αναδιάθρωση σε ήδη αναδιαθρωμένα ομολόγα που είναι τα άλλα 96 δις. Μάλιστα. Πάμε στα 57 mm -hmm. Ωραία Και πες ότι εφαρμόζεται το ίδιο Ο ίδιος κανόνας PSI Όπως το PSI δηλαδή Το 54% Στα 57 mm -hmm. τα οποία, Από τα οποία Δηλαδή από τα 57 θα αφαιρεθούν ε, Τα 28 δισεκατομμύρια Κάπου εκεί Λοιπόν 28 δισεκατομμύρια ε, εάν ακολουθήσουμε πάλι τη λογική του προηγούμενη, της προηγούμενη αναδιάθρωση, με τι εγγύησεις θα δεχτεί η Ευρωπαϊκή Δόγη Τράπεζα να κάνει αναδιάθρωση στα 57 Δεν μας λέει κανένας ε, τώρα ξέρεις αυτό είναι, συζητείται και κλεισμένο το θυρών Υπάρχει ένα θέμα εδώ Για να κάνουμε αναδιάθρωση στα 57 ναι. ή να μπει σε διαδικασία τα 57 δις τα ομόλογα, δηλαδή τα παλιά ομόλογα που έχει στα χέρια της η Ευρωπαϊκή Τική Τράπεζα και τόσα τα ομολογούν, mm -hmm. τόσα ομολογούν ότι έχουν. Δηλαδή, τόσα λέει το, το, και το προσχέδιο του προπολογισμού, 56 κομμάτω 57. Mm -hmm. Λοιπόν, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτοί θα ζητήσουν εγγύσεις. Το, η προηγούμενη αναδιάθρωση μας κόστησε 118,7 δισεκατομμύρια σε ρευστό μες το 2012, Νέο χρέο για 106 δισεκατομμύρια από μείωση του χρέου. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα. Τι θα μα κοστίσουν αυτά τα 57? Ρευστό δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθεί εκτό και αν περάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική την οφειλία αυτή που έχει σε παλιά ομόλογα, mm. τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρο τη, ιδίω εκείνα τα ομόλογα μακρά διάρκεια που φοβάται και η ίδια ότι <laughs> μάλλον δεν θα αυτό. Λοιπόν, να τα περάσει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Δηλαδή, να εμφανίσουν ναι. την αναδιάθρωση χρέου του κομματιού αυτού ως το ιστήριό μας για το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Μάλιστα. Δηλαδή, okay. να πούνε, αλλάζω εγώ τα ομόλογα, βεβαίως, και παίρνω στη θέση τους ομόλογα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Τα οποία είναι... Έχουν ένα μεγαλύτερο, μεγαλύτερο αντίκρισμα mm -hmm. στην αγορά. Έτσι mm -hmm. αλλιώ. Mm -hmm. Άρα είναι πιο εγγυημένα. Έτσι αλλιώ. Δεύτερον, θα πάρω και κάποιε άλλε εγγύσει. Ποιο θα τι δώσει τι εγγύσει, Ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξη. Όπω το έδωσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα. Τα λεφτά αυτά, τα 118,7, mm -hmm. για τα 106 επομένω. Έτσι, έτσι μπορεί να γίνει μια τέτοια ιστορία. Mm -hmm. Πού θα βρεθούμε εμεί, mm -hmm. ακόμη mm -hmm. πιο βουλιαγμένοι. Mm -hmm. Δηλαδή, αφενό mm -hmm. μεν. Θα χρωστάμε, όχι, θα είμαστε πλήρω υποχείρια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Ναι. Και ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξη δεν είναι μια offshore εταιρεία στο μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργου, όπω είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Είναι ένα υπερεθνικός οργανισμό, ο οποίο έχει το δικαίωμα να απορροφά κράτη. Όπα, τώρα αυτό είναι καινούριο. Όχι, δεν είναι καινούριο. <laughs> είναι όχι, το καινούριο θέλω δικότες. να σου πω εδώ, στο ενδεχόμενο, αυτά ναι. που μπορούμε να πάθουμε εμεί. Ναι, στο κράτη. Δηλαδή, τι κάνει; έχει δυνατότητα ναι. να συγκεντρώνει περιουσία, ναι. να κάνει αγορές και πωλήσεις, ναι. ε, να ασκεί διοίκηση. Έχει όλες τις ιδιότητες που έχει ένα κράτος, σύν το γεγονός, τη, τη δυνατότητα δανεισμού ή διαπραγμάτευσης για τον δανεισμό. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης θα απορροφηθούν όλες οι ζωτικέ λειτουργίες του κράτου, θα περάσουν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Και με αυτόν τον τρόπο θα εμφανίσουν ότι τελικά δελτιώνεται η πιστολητική ικανότητα της Ελλάδας. Διότι πλέον δεν θα είναι η πιστολητική ικανότητα της Ελλάδας, αλλά το Ευρωπαϊκό Μηχανισμού Στήριξη. Και για μένα τον απλό πολίτη. Ε, έχεις ακούσει τον όρο «Παιωνία». Ναι γιατί... Αυτό σημαίνει. Α. Είναι επίσημος θεσμό «Παιωνίας». Διότι για να βγει από το Λούκι εκεί, mm -hmm. θα πρέπει να δουλεύεις αποκλειστικά και μόνο για να ξεχρεώσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στρίξης. Arbeit macht frei, κατά την κυρία Μέρκελ. Μάλιστα. Dachau. Ναι. Ε... Γι' αυτό το είπανε Dachau. Το είπαν δεν ήταν τυχαίο. Ναι. The financial Times, στις σχολείες, στις Financial Times, το είχαν ονομάσει Dachau. Τελείω τυχαίο. Ακριβώς αυτό το πράγμα προετοιμάζουν. Αυτή είναι η τελική λύση για την Ελλάδα. Mm -hmm. Τώρα, θα Με το αυτόν κάνουμε... τον τρόπο, Δημήτρη, σε αυτό που είπε μισό λεπτό. Mm. Δηλαδή, αν ένα τέτοιο σενάριο ετοιμάζεται και επιβεβαιωθεί. Επειδή έχουμε πει και άλλε φορέ ότι έχουμε τρόπο, πε ότι αύριο βγαίνει μια κυβέρνηση που δεν είναι προδοτική. Mm -hmm. Έτσι. Mm -hmm. Και αν έχει γίνει αυτή η αναδιάρθρωση και είμαστε πλέον στο έλεο του μηχανισμού στήριξη, όπου μπορεί να κάνει τα πάντα, έχουμε πάντα το δικαίωμα, όπω πριν από αυτό που λέγαμε, στη διαγραφή χρέου. Πάμε στο διεθνέ δικαστήριο. Όχι, δεν πάμε στο διεθνέ. Δεν χρειάζεται. Ναι, εντάξει, Η διαγραφή εντάξει. είναι μονομερή πράξη. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ε... Θέλω να πω μα δίνουν ακόμα περισσότερο. μια ακραία έκφραση. Ναι. Η υπαγωγή της Ελλάδας και του λαού τη σε έναν τέτοιον θεσμό. Εντάξει, ναι. Όχι απλά ο ελληνικό λαό έχει δικαίωμα να το αρνηθεί. Ναι. Ακόμη και αν τον υποβάλλω, τον, το υποστεί αυτό το πράγμα. Αλλά έχει δικαίωμα να πάρει και τα όπλα εναντίον του. Μέχρι και το να πάρει τα όπλα. Δηλαδή, δεν νοείται κατάργηση και τυπική της εθνική κυριαρχίας, γιατί η ουσιαστική έχει ναι. <laughs> τρία πουλάκια κάθονται. Εδώ φτάνουμε στο σημείο πλέον, στο απόγειο της απόλυτης παραβίασης διεθνούς νομιμότητας, που λέγεται τι... Κατάργηση τη νομική προσωπικότητα του ελληνικού κράτου. Δηλαδή, ο λαό, ο ελληνικό λαό, του αφαιρείται το δικαίωμα να έχει νομική προσωπικότητα. Και νομική προσωπικότητα είναι το κράτο του. Να. Το οποίο πρέπει να το διαχειρίζεται ο ίδιο διαμέσου των αντιπροσωπικών θεσμών. Γι' αυτό έχει σύνταγμα, υποτίθεται κτλ. Του το αφαιρούν αυτό το δικαίωμα. Και αυτό είναι το υπέρτατο δικαίωμα που έχει ένα λαό, γιατί μετά από αυτό, όχι απλά γίνεται δουλό γίνεται απικία προτεκτοράτο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι κράτος. Λοιπόν, είναι κράτος μη κράτο. να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτό το, πράγμα, αυτό το πράγμα, το διεθνές δίκαιο, σε αντίπραξη αυτού του πράγματος, και μάλιστα ειδικά οι συμβάσεις του ΟΗΕ, οι αποφάσεις του και όλα αυτά τα πράγματα, επιτρέπουν σε ένα λαό ακόμη και ένοπλη αντιμετώπιση αυτού του ενδεχόμενου. Γιατί αποτελεί την κατάργηση της ίδια της, της, της συγκρότησή του ω έθνο και ω κράτος. Δεν υφίσταται πλέον νομικά για το διεθνέ σύστημα. Θα στο πούν πώ, Προσωρινό. Για δύο χρονάκια. Ah, Όπως ναι. μας βάλανε το μνημόνιο νούμερο ένα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δύο χρονάκια ήταν. Και μετά στήμε. θα βγήναμε στις αγορές. Και μετά θα βγούμε στις αγορές. Το 2000 αυτά... 2011, 2012, 2012 θα βγαίναμε στις αγορές. Μπράβο. Ναι, λοιπόν, ναι, έτσι θα σου το φέρουμε το, το... το θα στο, θα στο βάλουν αυτό, θα στο εμφανίσουν και ως επιμήκηση ενδεχομένως ε, για να πάρει και ένα μπράβο Σαμαράς λοιπόν για να διασώσουν ό,τι μπορούν να διασώσουν από το σκυλολόι του πολιτικού συστήματος που υπάρχει σήμερα λοιπόν και από εκεί και πέρα θα σου εμφανίσει το πρωτοφανές να δημιουργείται πρωτα, π, π, υπερεθνικός μηχανισμό που καταργεί τη νομική υπόσταση ενός κράτους όταν μπαίνει ε, υπό την ε, κυριαρχία του και αυτό να το περνάνε στα ψηλά. Θα φωνάξουν κάνει, κάποιοι εκ του ασφαλού, θα καταγγείλουν τον κακό mm -hmm. κάποιοι ή mm -hmm. άλλοι, την κακιά Μέρκελ που είναι πεισματάρα και κακομύρα και δεν θέλει να καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον τη, κατά πώ λένε κατά ΣΥΡΙΖΑ μεριά. Ξέρει, είναι πεισματάρα. Έχει... έχει μεγάλο πείσμα αυτή η κυρία και δεν ξέρει ποιο είναι το συμφέρον τη. Τη το υποδεικνύει ο κ. αυτή δεν να δεν καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει. Και εγώ βεβαίω το καταλαβαίνω γιατί και εγώ είμαι εγώ σε γνωστό και άλλο άνθρωπο. Και λέω το εξή λέει δε πού δεν μπορεί να μα εξηγήσει κανένα από αυτά τα, τα, τα, τα, τα φωτινά μυαλά. Γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν είναι ενάντια στο ευρώ και δεν είναι αυτό που προποθέτει το ευρώ για να επιβιώσει. Δεν θα μα το εξηγήσει κανένα, δηλαδή εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όλοι σου λένε ότι αυτό είναι ο δρόμο για να επιβιώσει το ευρώ. Εντάξει, σε βάρω στο λαών. Και το είπαμε, ε, ε, και τώρα, είναι όλοι συνδενισμένοι Και αυτό, έχονται κάποιοι είναι. τύποι out of nowhere όπως λένε οι άξονε και σου λένε ακριβώς τανάποδο ότι με αυτό λέει πονωμένο το ευρώ. Γιατί είναι παιδιά πονωμένο το ευρώ αυτό. Αφού το ευρώ σχεδιάστηκε για να κάνει αυτό το πράγμα. Το λένε φατσαφόρα όλοι. Και δεν χρειάζεται να το κάνει, λένε. Η εμπειρία σου τη λέει. Έτσι. Αυτό το πράγμα. Και ο κύριος Σόιμπλε σο, όπως είπαμε προ Πώ το λέει, κάτσα α, καθαρά. Καθαρά. Α, Εντάξει, ο κύριο Σόιμπλε δεν κρατάει προσχήματα, νομίζω. Είναι... Ε, στην Γαλλία, που τα... με, την αλλαγή, με την αλλαγή του, πνεύ, του πνεύματο στην Ευρώπη, δεν ξέρω. Μά, αυτή... Το σοσιαλισμό που κυριαρχεί. Ναι, το σοσιαλισμό, ναι. Ο κύριο Ολάντ περνάει το σχέδιο αυτό, το mm -hmm. Δημοσιονομικό mm -hmm. Σύμφωνο. Mm -hmm. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο είναι η προπόθεση ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξη. Και μάλιστα στο προήμιο του κατσατικού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξη λέει αυτό. ότι δεν μπορεί να τεθεί υπό το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξη καμία χώρα εάν δεν έχει αποδεχτεί το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Βεβαίω, εδώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, διότι όλε οι πολιτικέ δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων και τι αξιωματικέ αντιπολιτεύσει έχουν αποδεχτεί το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και έχουν υποδείξει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξη ω διέξοδο για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Κάτι, α πούμε, που το αρνούνται συστηματικά το σύνολο των δημοκρατικών προ δεν σου λέω αριστερό. Όχι, κατάλαβα τι ναι. λέω. Μάλιστα, πρόσφατα α, μαθαίνω για και καινούργιε δυνάμει που γεννιούνται πραγματικά και αποκτούν πραγματική λαϊκή απήχηση και είναι έξω του κατεστημένου δεξιά αριστερά. Ναι. Και εκεί μπλέκουν ναι. ναι, ναι. τα πράγματα. Έμαθα χθε για ένα σχετικά καινούργιο πολιτικό. Εγώ προσωπικά δεν το ήξερα. Στη Γαλλία. Όπου λίγο πολύ λέει αυτό που λέμε κι εμεί. Δεν mm. από έναν πολιτικό ο οποίο ήταν το πούμε έτσι ναι, ναι. Αλλά επειδή η Γαλλία έχει μια πατριωτική, να το πούμε έτσι, για τα γαλλικά δεδομένα γραμμή που στην άρχουσα στο καταστημένο, να το πούμε, στο δικό μας δεν υπήρξε ποτέ. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό το στοιχείο και αποσπούνται διάφοροι πολιτικοί και σου λένε κάτσε που θα πάρει αγελθεί το φρένο. Και από ό,τι μαθαίνω έχει τη μεγαλύτερη uh, διεσδυτικότητα στο γαλλικό λαό okay. με βάση τουλάχιστον τα στοιχεία του ίντερνετ διαδικτύου. Γιατί δεν το επιτρέπουν να εμφανιστεί πουθενά αλλού, αραιά και που τον βγάζουν. Θα μάθουμε περισσότερο θα το αναφέρουμε. Σε κάποια μέσα ναι. έτσι. Οπότε ναι, είναι αποκλεισμένο. Είναι το γνωστό. Το γνωστό, ναι, το παρακολουθούμε λοιπόν, παντού αυτό. Όμω είναι ενάντια στο ευρώ, επαναφορά στο εθνικό κρατικό νόμισμα. Ναι. Ε, είναι. Πώ πρέπει να κάνει κατάργηση, Μιλάμε για εθνικοποίηση των κεντρικών τραπεζών. Μιλάει, δηλαδή, πώ να Άκουγα α, τα, τα προτάγματα του. Τι είναι παραφορά συντακτικής συνελευσης γαγείας. Μήπως, μήπως πρέπει, επειδή υπάρχουν τέτοια κινήματα, μου λέγεις και για την Ιταλία και άλλο, mm -hmm. θα πρέπει να γίνει, να διοργανωθεί ένα συνέδριο ανταλλαγής αυτών των σκέψεων και μιας, αν πάρα υπάρχει... Πολύ ναι, αυτό πιστεύω εγώ. Θα Θα, εγώ, πολύ χρήσιμο, το, θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε. Θα ε, με πολύ... τα παιδιχρά μέσα που διαθέτουμε. Εντάξει, σε συνεργασία θέλω να πω όλα αυτά τα κινήματα ναι. στην Ευρώπη με αυτά που υπάρχει, μια, που υπάρχει έχουμε, σχέση. Έχουμε κατορθώ και με τι στενέ Με κινήματα, κινήματα. Ναι. Όχι κινήματα μέσα συσσαγωγικά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κινήματα δηλαδή απλού λαού ο οποίο ναι, ναι. έχει αναδείξει τα ζητήματα του και, και πετάει στην άκρη τα παραδοσιακά δεξιά-αριστερά. Ξέρω ε, ότι είναι πολύ χρησιμένο. δύσκολο γιατί τέτοια κινήματα που δεν χρηματοδοτούνται, το κόστο είναι τεράστιο. έτσι είναι. Απλά ε... λέω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί θα ήταν πολύ χρήσιμο και ουσιώδε. Όχι, το προσπαθούμε. Και προσπαθούμε να, να δούμε και πού μπορεί να γίνει. Εμεί θα ναι. θέλαμε πάρα πολύ να γίνει αυτό στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Καλά, θα ήταν πολύ ε, σημαντικό. Και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πάντω. Να δούμε με ποιο τρόπο βέβαια ναι. ε, γίνει. πάντως ενθουσιάστηκα με, με τι πληροφορίε. Βέβαια, σου ζητώ κάτι φίλο από τη Γαλλία χθε το βράδυ. Μου λέγανε εξή φοβερό. Το ξέρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες εγώ το φαινόμενο. Απλά δεν το ξέρω ότι έχει εγκύψει και στη Γαλλία. Mm -hmm. Φαντάζομαι mm -hmm. και στι πολλές χώρες της Ευρώπης. Υπάρχουν 8.000 Γαλλοί οι οποίοι έχουν full time job, δηλαδή δουλειά κανονική, αμείβονται κανονικά mm -hmm. αλλά επειδή δεν μπορούν να ζήσουν σε σπίτι ζητώνουν mm -hmm. στο αυτοκίνητό του. Mm -hmm. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, το νούμερο είναι τρομακτικό, είναι πολύ μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο. Που ζει στο αυτοκίνητό του. Ε, περίμενε. Α, που α. Είναι μερικέ εκατοντάδε χιλιάδε μέχρι ένα-ενάμιση ένα, εκατομμύριο υπολογίζεται. Αλλά αυτού δεν το επιτρέπουν να ζει στο αυτοκίνητο. Στι ΗΠΑ, αν σε δουν να μένει στο αυτοκίνητο, ναι. να κοιμάσαι στο αυτοκίνητο, σε τσίπησε αστυνομία. Δεν το ξέρω γιατί. Ναι, για λόγου υποτίθεται ότι για την ασφάλεια τη περιοχή, με την έννοια τη. Προ τον διαρρηκτή, εγκληματικότητα και τα ρε αυτό το πράγμα. Να. Αν διαπιστώσει ότι είσαι άστεγο, τότε σε πηγαίνει στα δημόσια κημητήρια. Κημητήρια, <laughs> όχι με την. Το κημητήριο. <laughs> <laughs> <laughs> είναι <laughs> δίπλα στα. Α, δίπλα στα νεκροταφεία. <laughs> στα νεκροταφεία είναι, πραγμα, είναι πραγματικές, πραγματικά κημητήρια. Είναι ε, χώροι δημοτικοί. Διότι τα νεκροταφεία στι ΗΠΑ, mm. τα περισσότερα είναι. Mm -hmm. Υπάρχουν τα δημοτικά βέβαια, αλλά υπάρχουν και ιδιωτικά νεκροταφεία λοιπόν έχουν ιδιωτικοποιήσει και το θάνατο εκεί την ταφή μάλλον λοιπόν, καλά είναι όλα ιδιωτικά είπαν. εκεί είναι τεράστια κτηρία τα οποία έχουν κρεβάτια σε σειρά και κοιμούνται όσοι δεν μπορούν να έχουν δυνατότητα ε, να συντηρήσουν ένα σπίτι το ενίκιο και υπάρχουν εκατομμύρια και ουλεκτικά εκατομμύρια mm -hmm. ε, μου έρχεται τώρα η τελευταία έκταση The State of Working America είναι μια ετήσια έκταση που αφορά την κατάσταση τη εργαζόμενη Αμερικής, όπου λέει πάρα πολλά στοιχεία, θα δούμε, θα αναφέρουμε μερικά στοιχεία σε επόμενη εκπομπή, όπου ένα από τα φοβερά στοιχεία είναι ότι όποιο δουλεύει σε κανονική δουλειά και παίρνει το βασικό στις ΗΠΑ, είναι αδύνατο να συντηρήσει, να συντηρήσει σπίτι. Ούτε καν αν είναι δικό του. Γιατί και η αφορολογία είναι τρομακτική, εκεί που θέλουν να φτάσουν και εδώ. Οπότε τι κάνει. Δεν έχει σπίτι ναι. και κοιμάται στα δημόσια ή δημοτική. Σε, ναι, ναι, ναι. σε αυτούς τους χώρους που στεγάζουν του ανθρώπου, σε αυτού του κοινωνία, του δημόσιου. Και, Παντός... και οπότε, βεβαίως βέβαια είναι, ναι. ε, πα κοιμάσαι, εκεί ναι. και το πρωί μπορεί να σηκωθεί, α πούμε, και να σου λείπει ένα χέρι. Είτε... Ή ένας νεφρός. Παναγένει. Ή ένα μάτι ή ολόκληρος Εντάξει, Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ασφάλεια να το πω έτσι ναι. εγώ κομψά. Σήμερα το πρωί πάντως, μια φίλη μου έλεγε ότι μάλλον η ατενίστας αν δεν έκανε λάθος ετοιμάζει κάποιες διοργανώνει κάποιες εκδηλώσεις που φέρνει νέους ανθρώπους κοντά που δεν μπορούν να είναι μόνοι τους να συντηρούν ένα σπίτι σε αναζήτηση ναι, συγκάτοικου. Ναι, ναι. ε, δύο, τρει, τέσσερι άνθρωποι ε, επειδή τους, ε, λέγαμε τα διάφορα και γελάγαμε με την κατάστασή μα και λέγαμε ότι δεν μπορεί πλέον ένα άνθρωπο να μένει μόνο του σε ένα σπίτι, δεν μπορεί να το συντηρήσει. Άρα πρέπει να βγει προ. Ε, Προσάγραφα. Ε, συγκάτοικο, Νέα γυναίκα μόνη ψάχνει. Παλιά ταινία, παιδιά, λίγο θρίλερ, τέλο πάντων. Ε, άρα το βλέπει και εδώ. Έχετε, το, μοντέλο, το μοντέλο, θέλω να πω πρώτα τη κατοίκηση. Ναι. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνη μου ή μόνο μου, άρα. Πάω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, ε, τηλεφωνείτε, συνεχίστε και τηλεφωνείτε στο 2109407000 για εσά που θέλετε να βγείτε ζωντανά στο, στην εκπομπή, μετά τι δύο βέβαια πάντα. Ε, και μα κάνετε φυσικά τα email σα στο εκπομπή αεπαπάκι.gmail.com. Και να σου πω ότι τώρα τελικά από ό,τι φαίνεται οι πληροφορίε για το γάμο τη Εθνική Τράπεζα με τη Eurobank επιβεβαιώνονται, διότι από ό,τι βλέπω εδώ. Ε, υπάρχει αναστολή τη διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο των μετοχών των δύο τραπεζών. <σοφίλαια> ε, άρα πάμε. Είναι πολύ Ξέρω. ωραίο να βλέπει γάμου γάμο. τραπεζών που του πληρώνει το κράτο. Θαυμάσια. Έχουνε πρίκατ τα παιδιά. <σοφίλαια> Έτσι. Το είναι. Έχουνε πρίκατ τα παιδιά. Πληρώνει το κράτο και, κα... και αυτέ κάνουν συγχωνεύσει και μετατρέπονται σε, σε... σε... σε τέρατα. Δεν κάνουν μόνο συγχωνεύσει. Μα βγάζουν και το 72 βελτίο όπω έβγαλε η Αλφα και μας είπε ότι η Τρόικα καθεστερή, λέει, ανέτεια και μας οδηγεί σε μεγαλύτερη ύφαση, σε κράχ. Τώρα εδώ θα το, θα το δω γιατί το έχω λίγο έτσι το... Ε, οπότε, ξέρεις, εν ολίγης λέει, ε, παιδιά για καθίστε, τι άλλο θέλετε, τα έχετε όλα. Και τους φόρους, τους πρόσθετους φόρους των σχεδόν 2,5 δισεκατομμύριων ευρώ, έτσι, και τι ε, ε, απολύσεις που θέλετε από το δημόσιο. Ε, και το, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι όλα μέσα ε, mm. ότι θα έχουμε, λέει, καταπληκτικό από το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2013, αυτό που διαβάσαμε, mm. ε, προκύπτει πέρα πάσης αμφιβολίας η απολύτως ικανοποιητική και σύμφωνα με τους στόχους εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Όπως άλλωστε, είχε ήδη γίνει εμφανές και από την εκτέλεσή του το 8 μήνο του Ιανουαρίου Αυγούστου του 2012. Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει ήδη προσδιορίσει σαφώ συγκεκριμένα και εξαιρετικά επώδυνα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία μέτρα. Τα ξέρει δηλαδή, η Αλφα Μπανκ ακριβώ τα μέτρα, τι Εγώ, θα κάνει. Εμεί δεν το τα ξέρουμε. Ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε. Αυτοί τα ξέρουν έτσι, γιατί λέει και τι συμπεριλαμβάνεται περίπου στα νέα μέτρα. Η αύξηση του ορίου τη τα ταξιοδότηση, η δρομολόγηση τη μείωση απασχόλησης. απασχόληση. Δηλαδή τα λέει αναλυτικά. Εμεί δεν τα ξέρουμε. Οπότε καταλήγει και λέει ότι εδώ θα πάμε σε ύφεση αν δεν μα δώσετε τα χρήματα. Να υπενθυμίσουμε ότι βιάζουν να πάνε τα χρήματα γιατί τα χρήματα θα πάνε σε αυτέ. Και η, ναι. η δόση. Και θέλουν, πιστεύω, πριν τι συγχωνεύσει, πρέπει να δούνε τι πρικό θα έχει. Να, να, να γίνουν ένα κεφαλαίο ποιοί στην τράπεζα. Να κεφαλαριστεί ότι θα τράπεζε. συνολικά μέχρι το τέλο του χρόνου 48 δισεκατομμύρια, έχουν δοθεί 23. Θα δοθούν 48 δισεκατομμύρια στι τράπεζε ω δεν θα δοθούν σε όλε τι τράπεζε, θα δοθούν στι τέσσερι αυτέ τράπεζε. Mm. Γι' αυτό συγχωνεύονται με τι υπόλοιπε mm. και καταργούν κάποιε άλλε, εξαγοράζουν ή μετατρέπουν σε bad banks όπω την Αγροτική Τράπεζα. 48 δια 4. Όχι, δεν πάνω από 10. Είναι 12. Ναι, θέλω 12, να πω ναι. δηλαδή ότι ναι. 12 δισεκατομμύρια δηλαδή. δεν έχει καμία τράπεζα με το κεφάλαιο. Κανονικά δεν πρέπει να αλλάξει τελείω η μετοχική ναι, αυτό το έχουμε πει. Αυτό αλλά... βέβαια είναι κατά τη γνώμη μου το λιγότερο, ναι. το ελάχιστο που συζητάμε, διότι το πραγματικό πρόβλημα είναι η ίδια η τυπολογία και η μορφολογία του τραπεζικού Το γεγονό δηλαδή ότι έχουμε τερατώδει τράπεζε οι οποίε λειτουργούν με τη λογική σούπερ μάρκετ. Και σούπερ μάρκετ σε βάρο οφειλετών και καταθετών. Mm -hmm. Αυτό το πράγμα πρέπει να λήξει με μπαλτά, όχι απλά, για να μπορέσει να ανασάνει η ελληνική οικονομία. Δεν μιλάμε για τον οφειλετή και και για αυτό το πράγμα πρέπει να μπούμε σε τελείως νέα βάση. Πρέπει να αναδιαφορθεί το τραπεζικό σύστημα από μηδενική βάση. Και για να γίνει αυτό ο καλύτερος τρόπος να το αφήσει να χρεοκοπήσει. Ναι. Είναι πολύ απλό. Όποτε όσες χώρες χρεοκόπησαν το τραπεζικό του σύστημα και το ανοικοδόμησαν από μηδενική βάση, και ο καταθέτη βγήκε κερδισμένο. Ισλανδία, Σουηδία, αυτό σημείο ναι, uh, το σε παρακαλώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όταν το λε πρέπει να το. Γιατί ο καταθέτης, Ότι ο καταθέτης το, το καταθέτης δεν χάνει από τη χρεοκοπία δεν της καταθέτηση. Δεν εγγυάται καμία τράπεζα του καταθέτη της καταθέσεις. Εγγυάται το κράτο. Και επειδή το κράτο αυτή τη στιγμή το πάνε σε χρεοκοπία υπέρ των, κατα... υπέρ των τραπεζιτών, mm -hmm. ο, ο, ο καταθέτης χάνει το τελευταίο του αποκούμπη, το τελευταίο του εγγυητή, το κράτο. Γιατί μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συστήματο, του ευρωσυστήματο, γι' αυτό και αυτό το. Το πετσετάκι που λέγεται ευρώ δεν είναι κανονικό χαρτονόμισμα. Mm -hmm. Δεν υπάρχει νομική εγγύηση για τι καταθέσει ή τι συναλλαγέ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συστήματος. Μόνο το εκάστοτε κράτο εγγυάται καταθέσει. Ε, εγγυάται τι καταθέσει. Δηλαδή θέλουμε να χρεοκοπήσουν οι τράπεζε, όχι το κράτο. Αυτό. Και εδώ Μην πορευόμαστε. Χρεοκοπούμε την χρεοκοπία ανάποδα. των τραπεζών. Ανάποδα πορευόμαστε. Χρεοκοπούμε το κράτο και φυσικά το λαό υπέρ των τραπεζών. Μα... Πορευόμαστε ανάποδα διότι στον κόσμο εδώ και δύο χρόνια του λένε ότι αν χρεοκοπήσουν οι τράπεζες σημαίνει χρεοκοπία του κράτους και ότι χάνουν τις καταθέσεις τους. Όχι Αυτό λ, δεν ακούς συνέχεια. Ψέματα. Γιατί ας πούμε στην, στη Σουηδία που έγινε δική αναδιάφρωση, τι έκανε το κράτος, τις χρεοκόπησε σκεμένα, mm. όχι σκεμένα, τι άφησε να, να, να καταθέσουν, να ναι. στα χέρια του. Τη ανακεφαλαιοποίησε με το δικό τη νόμισμα η Σουηδία, φυσικά, γιατί είχε, είχε δικό κρατικό της δικό τη νόμισμα. Εθνικό δεν είχε μπει στο ευρώ, τη ανασυγκρότησε και φυσικά μετά τις έδωσε στου Σουηδιώτε. Εμεί δεν λέμε να κάνουν την διαπαλαβομάρα, επειδή είναι πουλημένα το Εντε, μάρια η ναι. Υπουργή Σουηδία. Ναι, ναι, ναι. Αλλά λέμε, το στοιχειώδε, το λογικό. Γιατί το έκανε αυτό, για να αποτρέψει τη χρεοκοπία του κράτου mm -hmm. και φυσικά τη χρεοκοπία των καταθετών και φυσικά του λαού τη, τη οικονομία τη. Λοιπόν, τι έκανε η Ισλανδία ακριβώ το ίδιο πράγμα. Σε μια χρεοκοπία τράπεζα, αυτό που χάνει δεν είναι ο καταθέτη. Ο καταθέτης θα ζητήσει τα λεφτά του το κράτο. Και θα του αγγιηθεί το κράτο. Αυτό που χάνει είναι η τράπεζα, η ο κερδοσκόπος και αυτό που κερδίζει, δεν είναι ο καταθέτης βέβαια, γιατί ο καταθέτης τι έχει, την κατάθεσή του είναι μόνο. Είναι ο οφειλέτη. Γιατί σε αυτή την περίπτωση χρεοκοπία του τραπεζικού συστήματο, χαρίζονται τα δάνεια. Άντε βρε παιδιά, έτσι θα μα χαριστούν τα δάνεια. Αυτή θα ήταν η καλύτερη δράση. Πρέπει, αυτό λέω. πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο κόσμο. Αυτό που τώρα που είπε, πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμο. Η χρεοκοπία των τραπεζών ε, μα συμφέρει γιατί θα μα χαριστούν τα δάνεια. Δεν χάνουμε τι καταθέσει μα γιατί τι εγγυάται το, το κράτο. Και δεν σημαίνει χρεοκοπία του κράτου η χρεοκοπία των τραπεζών. Σε καμία περίπτωση το κράτο κάλλιστα μπορεί να σβήσει όλε τι υποχρεώσει που έχει προ το τραπεζικό σύστημα. Το έχει κάνει στο παρελθόν. Θα το ξανακάνει και στο μέλλον, αυτό είναι σίγουρο. Αρκεί να τα πάρουμε στα χέρια μα, βέβαια, και να μην στα χέρια των τραπεζών το κράτο. Αλλά εμεί κάνουμε το εξή καταπληκτικό, έτσι. Δίνουμε ζεστό ε, χρήμα στι τράπεζε. Και φορτωνόμαστε εμείς χρέο. Για να πηγαίνουν και να κάνουν κατασχέσει στου Έλληνε πολίτε, να του βγάζουν από τα σπίτια του. Εντάξει, αυτό κάνουμε. Λοιπόν, λοιπόν, μην φοβάστε, όπου υπήρξε άνοδο και ξεπέρασμα τη κρίση, προποτίθεται χρεοκοπία των τραπεζών. Χρεοκοπία των τραπεζών και μετά ανοικοδόμησή του. Σε τελείω νέα βάση. Εάν το κράτο στα χέρια μα, τότε η ανοικοδόμησή τους θα γίνει σε βάση τέτοια που θα συμφέρει το λαό και την οικονομία. Και το πρώτο πράγμα που κερδίζει, το ξανά πάμε. Είναι η διαγραφή των ιδιωτικών χρεών. Το έκανε η Σουηδία, το έκανε η Φιλανδία. Και η Φιλανδία εντό του ευρώ. Σπαταλώντα βέβαια ένα μεγάλο μέρο του πλεονάσματο που είχε σωρεύσει. Γιατί αλλιώ δεν θα μπορούσε να το κάνει. Αυτό το δράμε με το ευρώ. Ενώ αν έχει το εθνικό συνόμισμα, ούτε καν αυτό δεν θα υποστεί σαν οικονομία. Mm -hmm. Το έκανε η Ισλανδία. Και σώθηκε, και σώθηκε ο κόσμο. Οι μικρομεσαίοι και τα νοικοκυριά. Σε συνθήκε ύφεση. Μάλιστα. Διέγραψε. Δεν έπαθε τίποτα. Ούτε χα... χρεώθηκε το κράτο, ούτε τίποτα. ίσα σα-ίσα. Το χρέο του Ισλανδικού κράτου κατέβηκε στο 13% από το 200% τόσο που ήταν. Με... Γιατί στην αρχή το... η κυβέρνηση πέρασε το ιδιωτικό χρέο του τραπεζών. Στον κρατικό προβλογισμό. Να, ναι. Λοιπόν, αυτό λέω, μην τρομάζετε, αυτοί τρέμουν μήπως καταλάβουμε τι δύναμη έχουν απέναντί τους. Σωστά. Έτσι είναι. Λοιπόν, ε, να πάμε στις, στις ειδήσει μας. Εσείς ε, μας καλείτε αν θέλετε να βγείτε ζωντανά στην εκπομπή στο 210-9407.000. Ε, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και σε λίγο εκπομπή ξανα μαζί σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή ΑΕ, Δημήτρη Καζάκη Γεωργία Μπάστε, στι 2.30 Παρασκευή. Έρχεται ένα, ε, όχι πολύ ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο με πολλέ εκδηλώσει και άλλα πράγματα. Ε, Όπω σα το έχουμε υποσχεθεί, θα προσπαθούμε να βγάσουμε κάποιου ακροατέ ε, στη διάρκεια τη εκπομπή για να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Στο τηλέφωνο, λοιπόν, έχουμε μαζί μα το... ένα φίλο τη εκπομπή, τον κύριο Λευτέρη. Καλό μεσημέρι. Γεια σας Κύριε Ελευθερή, ναι. για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε χωρίς να ναι. έχουμε παράσιτα ναι. Εάν θέλετε το ραδιόφωνο, να έχετε, το έχετε κλείσει Είτε ωραία. κλειστό Εντάξει τώρα έχουμε... είναι πολύ καθαρά βέβαια. Λοιπόν ε, σας ακούμε Λοιπόν καταρχήν χαιρετίζω τον κύριο Καζάκη Και ήθελα να πω επειδή είδα το, την εξουσιοδότηση μέσα στο ίντερνετ μή, μήπω χρειάζεται κάποια διευκρίνηση γιατί λέει εξουσιοδοτώτων τι πρέπει να βάλει κανεί, το όνομα του δικηγόρου, Ναι, το, αυτό θα το συμπληρώσει η γραμματεία. Το, ε, Α, θα το συμπληρώσει η γραμματεία, Ναι. ναι γιατί κάποιο από τους δικηγόρους του δικηγόρου που αναλάβαν την υπόθεση θα μπει εκεί. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω το εξή τώρα. Επειδή και οπωσδήποτε συνδέεται με αυτό που με την ενόηση που κάνετε προηγουμένω με το μηχανισμό αυτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει εξαπολυθεί μια βιο, βιομηχανία σχέσεων από, από τι εφορίες οι οποίες είναι τόσες πολλέ που οι δικαστικοί επιμελητές δεν μπορούν να βέβαια να τους επιδώσουν την ίδια μέρα. Έχουν, αυτό βέβαια... Όχι σε... Έχουν κατεβάσει και το όριο στα 300 ευρώ. Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πολλές φορές γίνεται και κατάχρηση και αυτού του όρου. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει τρία κίνητα και να μην πάνε να, να του κάνουν κατάσχεση σε αυτό το οποίο έχει διπλάσια τιμή, αλλά σε αυτό το οποίο έχει τετραπλάσια τιμή. Ναι, ναι, ναι. Και πολλέ φορέ γίνεται και, και για δύο ακίνητα. Ε, ήθελα να πω το. Εγώ δεν είμαι νομικό, αλλά θα μπορούσε ίσω ο κ. Μαρινέκο να το αναλύσει καλύτερα. Καταρχήν, όλοι έχουν δικαίωμα να κάνουν ανακοπή. 30 μέρε από, τη, από την επίδοση θα, ε, μπορεί να κάνουν ανακοπή, Βεβαίως. η οποία δεν προσδιορίζεται, απλώ μπορεί να έρθει η συζήτηση στα διοικητικά δικαστήρια μετά από έξι χρόνια. Και μετά υπάρχει και το δικαίωμα της έφεσης. Επειδή, ε, επειδή όλα αυτά ε, δεν γίνονται τυχαία, Όχι, και, καθόλου τυχαία, και ε, επειδή δουν, μερικές φορές δίνεται υπερβάλλον ζήλος τόσο από τους ε, προσταμένους των εφοριών όσο και από τα δικαστικά τμήματα, θα ήθελα να τους πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως, όπως δούνε θα, θα, θα πρέπει να θεωρηθούν κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον σαν προέκταση του πολιτικού συστήματος και θα ζητηθούν και από αυτούς, αυτούς ευθύνε. Ε, και δεν δέχομαι ότι εγώ κάνω μια δουλειά και πληρώνομαι γιατί τότε μπορεί, μπορεί πολύ εύκολα να πέσουμε στη λογική ότι και ο βασανιστής μια δουλειά κάνει. Έχετε δίκιο. Και, ε, ε, ε, ε, και όσο αφορά, για να μην σα δω τον χρόνο Όσον αφορά ε, αυτές τις ειδικές οικονομικές ζώνες, οι οποίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ε, τίποτα άλλο, αλλά πια παράνομη παραχώρηση και καταπάτηση ξένου εδάφους, δικό μας εδάφους δηλαδή, ναι. εγώ προσωπικά θα χειροκροτούσα, αν δεν συμμετείχα, οποιαδήποτε, οποιαδήποτε ε, πράξη, οποιασδήποτε μορφή, εναντίον αυτών οι οποίοι θα έρθουν ε, να ιδρύσουν μια ειδική οικονομική ζώνη. Ε, αυτά ήθελα να πω κύριε Καζάκη Κύριε Λευτέρη Σας ευχαριστούμε πάρα Λέτε πολύ καλά. που είσαστε μαζί μας Και που μας παρακολουθείτε Και για την παρέμβασή σας ε, Μέχρι να επικοινωνήσουμε Με, επικαινωνήσουμε... με ναι. την αφορμή αυτό το μας Να πούμε το εξής Αυτό που μας πληροφορούν η ίδιοι οι εφοριακοί mm -hmm. Οι εφοριακοί μας είπαν ότι ε, Έχει σταλεί ειδική εφορίες Όπου τους ε, αναφέρει συγκεκριμένα Ποια ακίνητα Uh, κατά προτεραιότητα πηγαίνουν να κατάσχουν υπέρ του δημοσίου mm -hmm. και ορίζονται εκείνα τα ακίνητα που έχουν τη μεγαλύτερη αξία. αξία, εμπορική αξία. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο δικαστικός uh, επιμελητής ή η εφορία κτλ προχωρά σε αυτά σε τα αυτό. συγκεκριμένα. Είναι η συγκεκριμένη εντολή. Βεβαίως mm -hmm. αυτό που λέει ο κύριος Λευτέρης που είπε ο ακροατής, έχει δίκιο. Οι παράνομες εντολές mm -hmm. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να εκτελούνται. Δεν έχει νόημα ούτε συνταγματικά ούτε απέναντι στον νόμο παρά μόνο σε, μια παρα... σε ένα καθεστώ πλήρου ανομίας να λες ότι εγώ δεν μου δώσε την εντολή τι να κάνω. Ξέρω πάρα πολλά παραδείγματα, προσωπικά παραδείγματα εφοριακών yeah. που αρνήθηκαν να εκτελέσουν τέτοιε εντολέ και μάλιστα με προσωπική του πρωτοβουλία προειδοποίησαν και του ανθρώπου που θα πήγαινε το δημόσιο να στραφεί εναντίον. Λοιπόν, έχουμε για τέτοια παραδείγματα, αλλά δεν είναι yeah. μόνο το ένα. Ένα φαινόμενο, αλλά σε αυτό που έχει δίκιο. Δεν μπορεί μια κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία σε αυτέ τι συνθήκε να προφασίσει το οτιδήποτε όταν στρέφεται ενάντια στην κοινωνία. Να φροντίσουν όλοι οι εργαζόμενοι, είτε είναι στα σώματα ασφαλεία, είτε είναι στην εφορία, οτιδήποτε, που έρχονται σε άμπηση απευθεία, λειτουργούν δηλαδή ω βραχίωνα του κράτου εναντίον του λαού, mm -hmm. να συμφιλειωθούν το ταχύτερο με την κοινωνία. Με την κοινωνία. Έχει δίκιο. Αλλιώ να το βρουν μπροστά του. Έχει δίκιο. Σχολίασέ μου μέχρι να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή ένα μήνυμα Δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει Υπάρχει μια πρωτοβουλία πολιτών που έχει κάνει εξώδικα προς τις τράπεζες Με το βασικό ερώτημα που έχουν πάει τα 230 δις 230 δις έχουν πάρει οι, ναι. οι, οι τράπεζες ναι. Και απλά ξέρεις, εκφράζει την απορία του αν αυτή η κίνηση έχει κάποιο όφελο όχι, όχι, όχι, όχι, είναι, είναι εντυπωσιασμού κίνηση χωρίς κανένα ένομο αποτέλεσμα Δηλαδή, δεν οι τράπεζε πολύ απλά δεν πρόκειται να απαντήσουν σε αυτό και ενδεχομένω δηλαδή, δεν... να στοχοποιηθούν κάποιοι που έχουν στείλει τέτοιου τύπου εξώδικα mm -hmm. και να δούμε τότε αυτοί που τα σκέφτηκαν αυτά πώ θα του προστατεύσουν. Είναι αυτό που, που έχουμε πει πολλέ φορέ ναι, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μια όταν προτείνει κάτι πρέπει να μετρά τα πάντα. Ειδικά όταν προτείνει έναν κόσμο ο οποίο αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί. Πώ θα το πούμε, του έχουν βάλει το κεφάλι στον τορβά. Ναι. Πρέπει να τα σκέφτεσαι όλα. Ναι. Και να σκέφτεσαι και τον τρόπο που θα πρέπει. Ρίσκα παίρνει, πάντα ρίσκα παίρνει. Γιατί μιλάμε μια σύγκρουση, δεν μιλάμε τώρα για μια ομαλή κατάσταση. Αλλά ναι. πρέπει να τα παίρνει όλα υπόψη σου. Αυτό το πράγμα είναι μια ανόητη κίνηση, κατά τη γνώμη μου, mm. που ούτε οικονομολογικά, ούτε νομικά έχει κανένα μια, καμία βάση. Γιατί κάλλιστα μια τράπεζα θα σου πει, εντάξει, εγώ είσαι στο κράτο. Υπάρχουν νόμοι συγκεκριμένοι, μου τα τα, ποιο, ναι, τα λεφτά. Ναι, Από εκεί και... πέρα. Και... Από πού και σπου, εγώ θα σου δώσω λογαριασμό. Δώσω απαντή, στο σπου... κράτο, φίλε μου. Ναι, που... Λοιπόν, δεν είναι, είναι δηλαδή αυτά τα πράγματα. Είναι mm -hmm. Αυτοί που τα σκέφτονται, ή είναι παντελώ άσχετοι με το θέμα, και άρα καλά θα κάνουν να κάτσουν στο σπίτι του ήσυχα και ωραία, να μην μπαίνουν τον κόσμο στο λαιμό του, στο λαιμό τους, ναι. ή κάτι πολύ χειρότερο. Δηλαδή... Είναι πράκτορε. Να στο πω έτσι χοντρά. Δηλαδή, δουλεύουν για το σύστημα. Και επειδή δουλεύουν διαμέσου του διαδικτύου. Mm -hmm. Δεν μπορεί να το ελέγξει κάποιο αυτό, οπότε πέφτει θύμα. Και δουλεύουν εννοεί, γιατί έτσι απαξιώνουν τις δράσεις και γενικότερα. Όχι μόνο απαξιώνουν, στοχοποιούν σποχ... κόσμο. Ναι. Δηλαδή υπάρχει εκεί ο κόσμο έτοιμο να αντιδράσει, έτοιμο να διαμαρτυρηθεί. Και το στοχοποιούν και το τζακίζουν ναι. με αυτόν τον τρόπο. Διότι με τα αρνητικά αποτελέσματα το φοβίζουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο σε οποιαδήποτε δράση. Όταν βλέπει ο άλλο και μετά. Αυτό που μα έλεγε και ο κ. Μαρινάκου mm -hmm. στην Κορινθία, ναι, Όπου ναι. έστειλε ένα τέτοιο εξώδικο από αυτά που κυκλοφορούν, τι πλάκες α πούμε, ναι. σε μια τράπεζα και μετά ήρθαν οι άλλοι και τον τζακίσανε. Το τζακίσανε και του να 7 εκατομμυρίων. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μετράμε τα πάντα. Ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το έχουμε πει ειδικά σε ό,τι διακινείται στο διαδίκτυο και δεν έχει υπογραφέ. Ε, και απάντηση ακόμα σε έναν ακορατή, γιατί έχει σημασία για τη γενική πολιτική απεργία. Επειδή είναι ένα θέμα. Δεν πάμε πρώτα στο τηλέφωνο. Ας... Τον... Περίπτω... Έχουμε α, ένα α, πρόβλημα, ωραία, εντάξει. Πάμε λοιπόν, στη. Γιατί άκουσα το... ναι. Λοιπόν, ε, η γενική πολιτική απεργία είναι γενική, γιατί δεν αφορά μόνο mm -hmm. του μισθωτού. Δηλαδή αυτού που έχουν συνδικάτα ας πούμε, και κάνουν απεργία. Αφορούν, αφορά όλε τι κοινωνικο-επαγγελματικέ κατηγορίε. Τον ΕΕ, τον μαγαζάτορα, τον μισθωτό. Έτσι, του πάντε. Είναι α, απεργία γιατί κατεβάζει τα ρολά. Να. Τα ρολά προ το κράτο. Δηλαδή Ά, δεν, α, κάνει το κράτος, mm -hmm. δεν κάνει συναλλαγές με το κράτο, δεν κάνει συναλλαγέ με τι τράπεζες Αυτό είναι η ιστορία mm -hmm. Του δύο βασικού ενόχου αυτή τη κατάσταση. Λοιπόν, το τρίτο είναι πολιτική γιατί έχει πολιτικό στόχο. Ξεκάθαρο πολιτικό στόχο. Αυτό που λένε οι Πορτογάλοι. Τι λένε οι Πορτογάλοι? Δεν με διαφέρει ρε φίλε, αν τα πάρει πίσω τα μέτρα. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε, αν ε, δεν θα συνεχιστεί η λιτότητα. Εγώ θέλω να φύγει εσύ. Εσύ και το συνάφη σου που δώσατε, παραδώσατε τη χώρα στην Τρόικα. Αυτό λένε οι Πορτογάλοι και κινητοποιούνται. Και το έχει σηκώσει σε κεντρικό αίτημα η Γενική Συνομοσπονδία Αργατών Πορτογαλίας. Ναι. Μαζί με άλλα τμήματα τη κοινωνία. Ακόμη και το στρατό. Λοιπόν, αυτό είναι το πολιτικό αίτημα. Το πολιτικό αίτημα είναι πάρτε τα μαζέ από την εξουσία. Γιατί στη χώρα του θέλουμε. Γιατί πρέπει να περάσουμε. Γιατί πρέπει να αποδοθεί Να λογοδοτήσουν, Έτσι πράγματι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το πολιτικό αίτημα που πρέπει να έχει, αυτό είναι το αρνητικό. Α σηκωθείτε να φύγετε, α πούμε mm -hmm. έτσι. Mm -hmm. Φύγετε, δεν σα στέλνουμε. Κάτι διαφήμιση. Πηγαίνετε αλλού. <laughs> λοιπόν, α, υπάρχει όμω και το θετικό πολιτικό μήνυμα. Που λέει το εξή. Ότι για μένα, σαν λαό, δημοκρατική λύση είναι να μου εξασφαλιστεί το δικαίωμα να επιλέγω κάποιον ο οποίο δεν θα με προδώσει. Δεν θα με πουλήσει στον πρώτο τυχόντα που θα το δώσει κοντρά και δεν θα βάζει το χέρι στο μέλι. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Και αυτό θα εξασφαλιστεί μόνο με νέο συνταγμα. Νέο σύνταγμα το οποίο μπορεί να παραχθεί μόνο από συντακτική εθνοσυνέλευση. Άρα η μόνη δημοκρατική λύση είναι mm. εκλογές για συντακτική εθνοσυνέλευση νέο σύνταγμα. Γι' αυτό ζη, ζητάμε γενική πολιτική περιοχή με αυτόν τον πολιτικό στόχο. Και προλαβαίνω τα τυχόν ερωτήματα για όποιον δεν το έχει ακούσει, σας έχουμε τάξει μια εκπομπή. Είπαμε κοντά στην την 22 Οκτωβρίου, εμείς θα την γιορτάσουμε. Εκτός από με από τις μια εκτός από, να το ξεκαταρίσουμε ναι. Εκτός από τι από τι επανιστατικέ ναι. που έχει κάνει ο ελληνικό λαό mm -hmm. έχει άλλε τέσσερι στην ιστορία του. Δηλαδή. Έχουμε μπόλικη εμπειρία, ξέρουμε πώ γίνονται αυτά γίνεται τα πράγματα. Αυτό. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα τρελό, α πούμε. Ε, πώ να το πούμε. Και το πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Πείτε για παράδειγμα, να με την αγωγή mm. που γίνεται τώρα, αυτήν την ομαδική Τη αγωγή. Συλλογική που αγωγή που γίνεται τώρα. Συλλογική αγωγή. Για αυτή η συλλογική αγωγή. Είναι ένα ένας τρόπο να συγκεντρωθούμε μεταξύ μα, να έρθουμε σε συνεννόηση. Αυτή σε, αν αυτό το πράγμα συνδεθεί και με άλλε πρωτοβουλίε, mm. δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι. Και ταυτόχρονα. Ε, συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα εφόδια που χρειαζόμαστε για να μπορεί να συντηρηθεί ο κόσμος στη διά, γιατί δεν πάβουμε να δουλεύουμε με την έννοια της καθημερινής δουλειά για την τροφοδοσία του, των οικογενειών, των οικογενειών mm. παύουμε απέναντι στο κράτος να λειτουργούμε εντάξει, αυτό το πράγμα κάνουμε λοιπόν, ε, ταυτόχρονα εκεί, στις, σε κάθε γειτονιά με αυτόν τον τρόπο γεννιούνται συντονιστικά ε, δράσεις mm -hmm. ή δράσεων στη βάση αυτή με τα συντονιστικά αυτά, σε κάποια στιγμή θα είναι όριμο να υπάρξει μια γενική συντονιστική επιτροπή. Αυτή η γενική συντονιστική επιτροπή θα αποφασίσει την κήρυξη τη γενική πολιτική απεργίας. Και εκεί μπορεί να συμμετέσχουν οι πάντε. Δηλαδή από πολιτικά κόμματα, δυνάμει, ιστορίε, σωματεία, αυτά που δεν έχουν ξεπουληθεί ναι, δηλαδή, ναι. και πρωτοβουλίε πολιτών, οτιδήποτε. Όλε αυτέ είναι οι δυνάμει του κόσμου. Είναι δυνάμει του έθνου, του ίδιου του λαού. Από τη στιγμή που το κηρύξει, από τη στιγμή που κριθεί όριμο και το κηρύξει. Ούτε μία εβδομάδα θα τα κάτσει. Σα το, εγγυώ, το εγγυώμαι. Αρκεί να γίνει με έναν προσεκτικό πολιτικό σχεδιασμό. Μάλιστα. Και θα είναι ομαλότατη η μετάβαση. Η μετάβαση, γιατί είναι το πολύ σημαντικό έτσι και κρίσιμο σημείο. Λοιπόν, επιστροφή εδώ, επιστροφή σε εσά. Θα δώσουμε το λόγο σε ένα ακόμα κρεατή, τον κύριο Αντώνη, που είναι μαζί μα. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντώνη. Ναι, γεια σα, ε, μπορώ να μιλάω στον Ελληνικό. Βεβαίω. Ε, δεν είμαι ο κύριο Αντώνη, είμαι 28 χρονών μόνο. Ε, Κύριο, είστε. Ε, όσο και πώ θα πει, Μαντονάκη. Γεωργιά, είστε γλυκίτατοι. Όσο και το μέγα δάσκαλο, δεν έχω να πω κουβέντα. Τον παρακολουθώ ανελειπώ, δύο, δύο χρόνια έχω φάει την ώρα μου. Τέλο πάντων, γρήγορα, ακούστε τι γίνεται. Είμαι ελεύθερο επαγγελματίας βιοτέχνη. Ναι. Και έχω άλλον ένα φίλο στο διπλανό χωριό, τηλεφωνώ από περιφέρεια Θεσσαλονίκη, ο οποίο είναι το ίδιο. Βιοτέχνη κι αυτό. Μάλιστα. Στα τρόφιμα. Τι γίνεται. Αυτό είναι οικονομικά σε εκτρή κατάσταση χρωστάει ρε παιδί μου πάρα πολλά στην εφορία, στο ΤΕΒΕ, στο ΊΚΑ τι του έκανε η εφορία αυτός χρωστάει πάνω από 20.000 ευρώ σε αυτήν ναι. πάει η εφορία στους πελάτες του στους δικούς του πελάτες ναι. οι, ε, οι οποίοι πελάτες χρωστάνε σε αυτόν εφόσον είναι προμηθευτής του ωραία ναι. και τους λέει ο προμηθευτή σα χρωστάει σε μένα εσύ ναι, χρωστάει σε μένα εσείς Χρωστάτε στον προμηθευτή σα, ναι. σε αυτό το βιοτέχνη. Άρα, έρχομαι εγώ σε εσά και, και πήγατε στον. Με δικαστικό κλητήριο, παρακαλώ, και του λένε. Σε 8 ημέρε θα μου απαντήσετε. Αν θα μου δώσετε εσεί, ό,τι χρωστάτε σε αυτόν θα το δώσετε σε μένα λόγω των οφειλών του. Αλλιώ θα σα κατάσχω περιουσιακά στοιχεία. Γιατί έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι, τον παίρνουν κλέγοντα, ξέρω εγώ, και του λένε τι είναι αυτά, τι γίνεται. Μα ήρθε η εφορία εδώ. Πήγε αυτό σε, σε δικαστική αρχή τη περιοχή. Πήγε στην εφορία και όλοι του λένε: Αναγνωρίζουμε ότι είναι παράλογο όλο αυτό, αλλά είναι απόφαση υπουργού. Και εγώ όταν το άκουσα τρελάθηκα, πήρα και στο χωνίδι το πέρασα. Παράλογο, ή... αλλά νόμιμο δηλαδή. Πώ είναι νόμιμο, Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Όχι, νόμιμο και... δεν είναι. Ε, δε, ναι, εντάξει, για αυτού του καραγκίδου δεν είναι νόμιμο, αλλά κανονικά δεν μπορεί να πει ότι είναι νόμιμο. Όχι, όχι. όχι. Και ακούγοντα επειδή σα παρακολουθούσαν λοιπόν. Αυτό που γίνεται τώρα με την αγωγή, τον παίρνω για το τηλέφωνο και του λέω: Μην είσαι βλάκα. Έλα μαζί μου να κάνουμε αυτή την αγωγή να δούμε τι θα γίνει. Και ήθελα να ρωτήσω αυτός που τον κυνηγάνε, είχε και δέμονο από το κράτο. Μπορεί να έχει κανένα πρόβλημα άμα συμμετάσχει την αγωγή, μην τον πάρει και στο λαιμό. Όχι, όχι, κανένα πρόβλημα, ίσα σα-ίσα. Εντάξει, το πολύ πολύ να συνεχίσουν να τον κυνηγάνε. Και τι άλλο να περισσότερο να πάθει. Ειλικρινά το κάνω για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ειλικρινά σας μιλάω, θα μείνει στον δρόμο. Είναι σε τόσο χάλια κατάσταση. Και το κάνω έτσι και για το καλό. Και εγώ, και εμένα μου ήρθαν 6.000, τα μισά μεταξύ, σου λέει για προκαταβολή για του χρόνου. Άλλο παραλογισμό αυτό. Προκαταβολή για του χρόνου, εντάξει. Τα μισά σου λέει προκαταβολή. Δηλαδή, εγώ που την επιχείρηση, δεν μα ενδιαφέρει, θα τα πληρώσει. Και επειδή είμαι και εγώ και μέλο του ΕΠΑΜ, τώρα δεν έχω δυνατότητα να συμμετάσχω. Να με απλό φίλο. Λέω θα το κάνω. Ε, και κάτι τελευταίο για να μην σα κρατάω. Υπάρχει περίπτωση, σαν αντίπινα να μου έρθει εδώ η εφορία να μου κάνει έλεγχο στα βιβλία. Να μου πει δεν πληρώνει. Καλά, κάτσε να έρθουμε εκεί. Κοίταξε να κάτι. Έτσι, αλλιώ, η αγωγή είναι, είναι με τρίτο τρόπο κατεθειμένη, ώστε να φαίνεται και αυτό που θα φαίνεται μπροστά είναι το ΕΠΑΜ και η του. Εντάξει, το, το να στοχοποιηθούν μερικές, μερικές χιλιάδες που αυτή τη στιγμή <σχελίδι> έχουν, <σχελίδι> αυτούνε, <σχελίδι> είναι λιγάκι σόλικο Αλλά δεν μένουμε μόνο εκεί το γεγονός, δηλαδή ότι κινούμαστε, <σχελίδι> θα κινηθούμε και ενάντια σε οποιονδήποτε προσπαθήσει να εκφοβήσει ανθρώπους που συμμετέχουν στην αγωγή κατά τη διάρκεια της, τη της, της, της θελασσιδικίας της. Δηλαδή, όσο η αγωγή εκρεμεί <σχελίδι> εκκρεμή, αλλά ακόμη και αν αποτύχει θα συνεχίσουμε να επερασπιζόμαστε τον κόσμο και με μέσα Ωραία. τον κόσμο που συμμετέχει και Ωραία. αυτό είναι το πιο σημαντικό έτσι Ευαίσθημα. λοιπόν εντάξει σε ευχαριστώ πολύ. πω Αντώνη σε ευχαριστούμε πάντα έτσι, πάντα έτσι δυνατός Έχει, και okay. να στηρίζεις τους φίλους σου θα στηρίζω και επειδή δεν μπορώ να είμαι ενεργό μέλος και νιώθω τύψει γι' αυτό, γι' αυτό λέω τουλάχιστον τη μήνυση. Τουλάχιστον τη μήνυση. <laughs> Ότι <laughs> μπορώ δε να, δε να δε κάνω. Να είσαι καλά Αντώνη. Yeah. Καλό yeah. μεσημέρι yeah. στη Θεσσαλονίκη. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Λοιπόν, εδώ κοντά στο κλείσιμο πρέπει να, κάνουμε μια, να σας κάνουμε μια επενθύμιση γιατί έχουμε πολλά μέσα στο Σαββατοκυριακό. Όχι, πρέπει... χαραχή να πούμε συγγνώμη του υπόλοιπου που... Εντάξει, είπαμε θα δο... δίνουμε το λόγο σταδιακά. Ε, ξεκινήσαμε, εγγενιάσαμε αυτή την επικοινωνία με τους ε, ακροατές μας. Ε, σταδιακά θα έχουμε και περισσότερο χρόνο, θα έχουμε περισσότερους ακροατές. Ε, Κανεί δεν μένει παραπονεμένος, εξάλλου ε, έχουμε και τα email, απαντάμε, τα μηνύματα... Ε, μην δεχόμαστε τε, παράπονα, έτσι. Εντάξει, γιατί παράπονα δεν θα στο πρόγραμμα. Εντάξει. Εμάς. Λοιπόν, ε, να πούμε ότι έχετε το Σαββατοκύριακο. Σε λίγο εμεί εδώ θα σα χαιρετήσουμε. Θα δώσουμε το μικρόφωνο στο Χάρη Μπότσαρη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα απαλλαγείτε από εμά. Το Σάββατο το απόγευμα, ε, ο Δημήτρη Καζάκη. Μαζί με τον Μάριο τον Μαρινάκο, ενό mm -hmm. εκ των δικηγόρων του ΕΠΑΜ που βρίσκονται σε αυτή την υπόθεση της συλλογική αγωγής κατά των εκαθαριστικών της εφορίας ε, Το διευκρινίζω, είναι μόνο για τα εκαθαριστικά της εφορίας, δεν αφορά τις τράπεζες, δεν αφορά τα χαράκτια ναι, της ΔΕΙ Τις δε... τράπεζες θα του χειριστούμε ναι, διαφορετικά με ανησυχείτε πε, Αυτά τα πράγματα έτσι, δεν πάνε σε ένα φάκελο όλα μαζί yeah. παιδιά, πρέπει να το καταλάβετε ναι, Δεν είναι η ίδια αγωγή. Έτσι, ούτε το ίδιο σκεπτικό, είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Άρα λοιπόν, ο Δημήτρη Καζάκη με τον Μάριο Μαρινάκο θα βρίσκονται αύριο το απόγευμα στη Λαμπρινή, στο Γαλάτσι, ε, στι 6 ναι. ώρα, που ακριβώ πενθύμησε. Πλατεία για Γι Άνδρεα. Μπράβο. Οπότε εκεί όποιο θέλει για να ενημερωθεί για όλο αυτό το γεγονό και όχι μόνο. Τι κυριακή στι 6 το απόγευμα στο Νέο Ηράκλειο, στο αμφιθέατρο του ΙΣΑΠ. Έχω κάτι άλλο από εκδηλώσει. Όχι. Τι, α, την Κυριακή επίση έχουμε την έκτακτη εκπομπή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ, στον RTFM, στου 90,6. Ένα... Για να υποδεχτούμε την yeah, κυρία yeah, Μέρκελ. Ναι, αποκαλύπτω το ότι εμεί το ξέραμε, είχαμε την πληροφόρησή μα. Δημοκρατία τη Βαϊμάρα, λοιπόν, επειδή πολύ λόγο γίνεται και ο Πρωθυπουργό θα αναφέρει κάθε τόσο και άλλοι διάφοροι. Ναι. Για να δούμε λίγο να εξετάσουμε. Να δούμε τι είναι το... η δημοκρατία τη περίφημο όρο το λένε όλοι, λε και εντάξει. Λοιπόν, να εξετάσουμε αυτά και σίγουρα με πολλές δράσεις από Δευτέρα γιατί έχουμε πολλά γεγονότα μπροστά μας Λέβαια. θα πρέπει να δούμε παιδιά δεχόμαστε εισηγήσεις για το πως θα υποδεχτούμε την κυρία Μέλκελ την Τρίτη mm -hmm. στο εκπομπή αε παπάκι, gmail στείλτε mm -hmm. μας τις προτάσεις σας να τις μελετήσουμε από κοινού να δούμε τι θα κάνουμε ναι, πως ναι, θα οργανωθούμε mm -hmm. καταρχήν οπωσδήποτε οφείλουμε να την κάνουμε ε, την ημέρα ε, λέω να κυρίξουμε αργία ναι, γιατί είναι σωστά. Δημιουργή, αφαιρώ, δημιουργή, εθνική έχει δίκιο. Γιατί άμα ο κόσμο θέλει να βγει στου δρόμου να υποδεχτεί. καγκελάριο. Ναι, δεν μπορεί να εργάζεται. Επέτειος. Εθνική επέτειο, λοιπόν. Είναι, είναι. Η τι πρώτη πρόταση έπεσε Δημήτρη Καζάκης ε, Περιμένουμε τι δικέ <laughs> <κάτω. laughs> Λοιπόν, Περιμένουμε τι δικές σα. Πρωτότυπε να είναι. Μενέδραση. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο από το Δημήτρη Καζάκη και τη Γεωργία Μπάστα. Και καλή συνέχεια εδώ στον Άρτε 90,6.